Καλησπέρα και πάλι. Μινά Σπούπα Γεωργίου. Κιάνδρα Πανατσόπουλο, κάτι γίνεται εδώ στο μικρόφωνο, κάτι έχουν πειράξει πάλι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, α, αυτή είναι η δεύτερη αστρική πύλη για το 2012. Α, μια εκπομπή που διαφημίστηκε αρκετά τι προηγούμενε ημέρε μέσα από το διαδίκτυο. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι τα chemtrails, οι χημικέ ουρές στου ουρανούς. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετέ χιλιάδε ανθρώπων από τι αρχέ δεκαετία του 2000, από τον. Από την αρχή του 21ου αιώνα δηλαδή Δύσκολο θέμα Αντρέα Είναι Άρα... δύσκολο θέμα Δεν ξέρω εγώ πιστεύω ότι θα απογοητεύσω πολλούς απόψε δεν πειράζει. Έχω λίγο σκληρή γραμμή Από αυτό το θέμα Εδώ είμαστε Εμεί να κρατήσουμε και τα απέναντι Βέβαια μαζί μας γνωρίζουμε Πολύ καλά ότι είναι αρκετοί Ακροατές μας σήμερα, οι οποίοι και έχουν ήδη αρχίσει να εκφράζονται στον τείχο της εκπομπής ραδιοφωνικής αστρικής πύλης. Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε με τους τρόπους επικοινωνίας, πριν περάσουμε στα άλλα, τα οποία λέμε σε κάθε εκπομπή. Μπορείτε να μας βρίσκετε στον λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη στο facebook, βάζοντας το search α, του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου το Stargate FM. Όπως επίσης στο email της εκπομπής stargatefmpapakigmail.com ε, Όλα αυτά βέβαια υπάρχει και τη, να πούμε και στην ιστοσελίδα της εκπομπής στο www.stargatefm.gr Εδώ και λίγα 24 ώρα να πούμε ότι στο αρχείο των εκπομπών έχει ανέβει ε, αυτή τη προηγούμενη εβδομάδα για το 2012 άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο το γνωρίζουμε αυτό Μακάρι, δεν να πω εγώ, δεν είναι δουλειά μου να το πω. Ωστόσο, δουλειά μου είναι να αναφέρω μηνά ότι στο iTunes μπορούμε να βρούμε το podcast τη Αστρικής Πύλη. Γράφοντα το σετ του iTunes Stargate FM, μπορείτε να ανατρέξετε και να βρείτε το podcast τη Αστρική Πύλη. Είναι το αρχαίο εκπομπών, το οποίο με έναν πολύ εύκολο τρόπο μέσα από το iTunes μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σα ή στην κινητή σα συσκευή. Και είναι το πρώτο ελληνόφωνο podcast για την εναλλακτική στο... αναζήτηση, την αναζήτηση. στον κόσμο. Τι να πω, χαρά μα. Να πούμε επίση ότι στην εκπομπή στηρίζει το μηνιαίο περιοδικό Μίστερι, το οποίο έχει το νέο του Τεύχο για το 2012 κυκλοφορεί. Από τι αρχέ του μήνα ο αρχισυντάκτη του Γιώργο Σιοιονίδη θα είναι μαζί μα στην επόμενη εκπομπή. Η επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι και αφιερωματική για την κοινότητα του μεταφραστή. Ναι, να το ανακοινώσουμε θα, από τώρα. Να τα πούμε αυτά θα θα τα πούμε και αργότερα. Ναι. Καθώ επίση. Η εκδόση i IRAID, ο νέο εκδοτικό τρόπο, αυτό το νέο εκδοτικό κόλπο έρχεται ο επίδοξο γραφέα, έχει απογοητευτεί από την υπάρχουσα κατάσταση στον εκδοτικό χώρο και λέει. Ναι, επιτέλους έβρυκα. Είναι η λύση στο εκδοτικό πρόβλημα του σύγχρονου επίδοξου συγγραφέα. Στο iRide, iRide.gr, μπορείτε να βρείτε έναν πολύ εύχρηστο τρόπο ώστε να εκδώσετε αρχικά σε λίγα αντίπατα το βιβλίο σας και να το να εκδίδετε λίγα-λίγα, οπότε έχετε ένα πολύ μικρό κόστος και φυσικά τυπώνετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, όσο θέλετε. Λοιπόν, να πούμε, ότι, α, να πούμε κάποια πράγματα για τη δομή τη εκπομπή. Ξεκινάμε με τα νέα. Στη συνέχεια, περνάμε όπω και κάθε εβδομάδα στην ανάλυση του κεντρικού θέματο. Είπαμε ότι α, αυτό θα είναι το ζήτημα των chemtrails. Και τη δεύτερη ώρα, Αντρέα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη πάντα σχετική με το θέμα που θα μιλήσουμε. Έχουμε γλύψουμε. τον κ. Νίκο Κατσαρό. Είναι από του ανθρώπου οποίοι ασχολούνται αρκετά χρόνια με αυτό το θέμα στην Ελλάδα και είναι από τι πιο σοβαρέ φωνέ για αυτό το θέμα. Έχω να πω βέβαια και είπαμε σήμερα, εγώ θα είμαι το αντιπελονδέο. Να πούμε ότι ο κύριο Κατσαρό. Είναι... Έχω κάποιε ενιστάσει σε αυτά που λέει ο κύριο Κατσαρό. τα πούμε όλα. Είναι πρώην πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Χημικών και επιστημονικό συνεργάτη του Δημόκριτου. Έχει ε... διατελέσει και πρόεδρο του ΕΦΕΤ πριν κάποια χρόνια. Και είναι και ένα άνθρωπο ο οποίο έχει δώσει αρκετέ συνεντεύξει και έχει μιλήσει, όπω είπε προηγουμένω και ο Αντρέας, για το θέμα των chemtrails. Εσεί μπορείτε από τώρα να μα στέλνετε, αν θέλετε, τι ερωτήσει. Που θα θέλατε να απευθύνουμε στον κύριο Κατσάρα, στο email μα, το είπαμε και προηγουμένω να το πω και τώρα: είναι το Stargate FM, παπάκι.gmail.com. Ξεκινάμε λοιπόν. Ή και στο Facebook, mm -hmm. γράψτε το Stargate FM, θα μα βγάλει κατευθείαν. Mm -hmm. Κάντε μα ε, μια αίτηση για να γίνουμε φίλοι. Και, και θα μπορείτε να γράψετε καθόλου τη διάρκεια τη εκπομπή και όχι μόνο. Ε, Επίση, να αναφέρουμε μηνύα τι ε, ραδιοφωνικέ στήλε αυτή τη εβδομάδα mm -hmm. που Εντάξει. έχουμε τον Μιλτιάδη Τζαπόγα και τον Κώστα τον Μαυραγάνη για τα θέματα του εναλλακτικού ταξιδιού και της προωθημένης επιστήμης αντίστοιχα και τους δύο καλούς φίλους και συνεργάτες θα τους έχουμε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας οπότε με και με αυτά ήρθε η ώρα να αρχίσουμε με τα νέα αυτής της εβδομάδας ε, για να φορτίσουμε λίγο τα νέα Λοιπόν με τι άλλο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, Με ε, την ΜΕΤΑΚΟΝ, έτσι. η μέριδα η εκδήλωση του μεταφυσικού.gr και τη ελληνική κοινότητα του, του μεταφυσικού. 12 ημέρες πλέον έμειναν για αυτό το. Δέκα χρόνια ζωής κλείνει το μεταφυσικό.gr και η κοινότητα του μεταφυσικού και το γιορτάζει με μια ημερίδα. Και η επικαιρότητα φυσικά δεν τρέχει συνεχώς. Κάθε μέρα όποιος παρακολουθεί τόσο το φόρουμ όσο και τη, τους λογαριασμούς από το Facebook ή το Twitter βλέπει ότι βγαίνουν νέα και διαφορετικά πράγματα. Να πούμε ότι θα έχουμε δώρα τα οποία θα μοιραστούν σε όλο τον κόσμο στην, στην εκδήλωση συνολικά. Τα περιοδικά τα οποία μα έχουν δώσει και η Εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο από τα Φαινόμενα και, το, και η εκδόση Εσωπτερών με το Τρίτο Μάτι και τον Έξου αλλά και α, οι εκδόσει Δίων με το περιοδικό του στο Ελάνιο Νίμαρ φτάνουν αυτή τη στιγμή τα 550 συνολικά, θα μοιραστούν δωρεάν στο κοινό ενώ υπάρχουν και περίπου 60-65 βιβλία από διάφορου εκδοτικού οίκου όπω το I Write», οι εκδόσει Εκάτι και οι εκδόσει Οξύ α, τα οποία βιβλία θα κληρωθούν. Για το κοινό. Ένα ακόμα επίσης πολύ σημαντικό δώρο προέρχεται από την Ακαδημία Εσωτερισμού το Phoenix Rising. το ιδρύτρια του οποίου η κυρία Σάσα Τσέιτο θα είναι και μία από του ομιλητές στην Μέτακον είχε την καλή διάθεση και προσφέρει δύο θέσεις Παρακαλώ στο μάθημα για τη μελέτη του δυτικού εσωτερισμού εντελώ δωρεάν για δύο τυχερού παρευρισκόμενους στην Μέτακον. Επίσης να πούμε, Αντρέα, για άλλη μια καινοτομία την οποία μας προσεύερε χθε ο τεχνολογικός υπεύθυνο της κοινότητας, ο Χάρης ο Θόμος είναι η αποκλειστική εφαρμογή για την Metacon σε Android πλατφόρμα, σε αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, του ομιλητέ, το που θα γίνει ακόμα η εκδηλώση ακόμα και χάρτη ο οποίο μπορεί να συνδεθεί με το GPS η... του smartphone για πλοήγηση μέσω της εφαρμογής Ακριβώς. όσοι έχετε λοιπόν Android μπορείτε να αναζητήσετε αυτή την εφαρμογή και... έχει ανέβει στο site, έτσι δεν είναι link μπείτε metacon.gr οπότε... ναι, θα βρείτε και εκεί την εφαρμογή μια, μια για τα. Ελληνικά δρόμενα στον χώρο τη Ανάζηση σίγουρα. Ακριβώ. Τέλο πάντων, χαιρόμαστε με όλο τα καινούργια πράγματα. Σχετικά με τη Μέτακον, νομίζω, Αντρέα, έχει να μα πει και κάτι άλλο το οποίο προέκυψε χθε βράδυ και το οποίο αποτελεί νομίζω αποκλειστικότητα πλέον τη εκπομπή. Γιατί, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα πουθενά. Τι θέλει τώρα να. Θέλω μεγαλώ. να ανεβάσω λίγο την ένταση, να το γιορτάσουμε. Σα ανακοινώνουμε λοιπόν ότι το Σάββατο 28 Ιανουαρίου. Μετά τη Μέτακον, μετά αυτή την ημερίδα, η οποία θα τελειώσει κατά τι 6 το απόγευμα, ακολουθεί το πάρτι που διοργανώνει η Αστρική Πύλη. Πιο αργά, βέβαια, έτσι, όχι. Πιο είναι. αργά. Και με ένα πάρτι που θα εορτάσουμε τα 10 χρόνια τη κοινότητα Μεταφυσικού. Η Αστρική Πύλη είναι άλλη μια έτσι παράλληλη δραστηριότητα αυτή τη κοινότητα. Θα σα περιμένουμε όλου εσά στον Γκάζι, στο μαγαζί The Hive. Είναι τριπτοπολέμου και βουτάδων. Είναι πάνω στην πλατεία, γωνιακό μαγαζί. Καλά, θα υπάρχουν βέβαια και σχετικέ ανακοινώσει και αφήσει και τα Ναι, και η Facebook βέβαια θα φτιαχτεί. Mm. Θα το βρείτε και στη σελίδα τη Αθλητική mm. Πύλη και, και στην κοινότητα του Μεταφυσικού. Θα βγουν ανακοινώσει. Είναι κάτι που το ανακοινώνουμε σήμερα το Σάββατο 28 Ιανουαρίου. Μετά τη Μέτακον, εκείνο το βράδυ, ελάτε όλοι στον Κάζι να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια τη ελληνική κοινότητα Μεταφυσικού. Και θα είναι, από όσο ξέρω, και συμφέρουσε και οι τιμέ, έτσι. Ναι, δεν σε αυτό, Απλά έχουμε φροντίσει να είναι ακόμα καλύτερε τιμέ για να γιορτάσουμε όλοι μαζί σε ένα καλύτερο κλίμα. Mm. Λόγω τη κρίση και όλα είναι καλύτερο να όσο μπορούμε, οι τιμέ είναι αρκετά καλέ. Τέλο πάντων, δεν είναι μόνο αυτό. Ο οποίο θέλει να έρθει να γιορτάσουμε, να γνωριστούμε, θα περάσουμε σίγουρα πολύ καλά. Τη μουσική θα την επιμεληθούν δικοί μα φίλοι. Λογικά καθόλου αξιολογική ραδιοφωνική παραγωγή είναι, θα κινηθεί σε mainstream ρυθμού κυρίω. Τα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ελληνικά δεν νομίζω να παίξουν παράτες, ας πούμε. Π.χ. αυτά. Ε, ε, θα παίξει alternative ε, και άντε λίγο κάνα σουμπουτούμπου που λέμε μπιτάκι λίγο παραπάνω. Ωραία. <laughs> για να κλείσουμε ναι. την ενότητα μετακών και την ενότητα γενικότερα κοινότητα του μεταφυσικού για αυτή την εκπομπή. Να πούμε και αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε λίγα λεπτά πριν, ότι η αστρική πύλη της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή αυτή της 23ης Ιανουαρίου, θα είναι μια πολύ πολύ ξεχωριστή εκπομπή, θα είναι η εκπομπή πριν από τη διοργάνωση της Μέτακον και έχουμε αποφασίσει να... Είναι αφιερωμένη εξ στην κοινότητα του μεταφυσικού και το έργο της. Δεν θα είναι μια εκπομπή που θα έχει τη ροή που έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα. Θα σκοπεύουμε να βγάλουμε αρκετούς ανθρώπους που σχετίζονται με την κοινότητα του μεταφυσικού στον αέρα και να μιλήσουμε για όλες τις εκφάνσεις τη συγκεκριμένη διαδικτυακή κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια. Η επόμενη ειδήση έχει να κάνει και αυτή με πράγματα τα οποία αποκρύπτουν στο ευρύ κοινό. Τι μας κρύβουν, Αντρέα. Ε, έχουν βρεθεί ίχνοι και εξασθενούς χρωμίου στο νερό. Κάτι yeah. πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Μινά, το βρήκα σήμερα αυτό το νεάκι, είναι πολύ πρόσφατο. Είναι ένα θέμα το οποίο έδρεξαν και οι οικολόγοι πράσινοι Γι' αυτό μάλλον πήρε μια διάσταση τώρα πέρας. στο διαδικτύο Και το τσίμπισσα ως νεάκι ε, Τι μας λένε λοιπόν ότι έγιναν κάποιες ανεξάρτητες έρευνε Στο νερό που πίνουμε Αλλά και σε εμφιαλωμένα προϊόντα νερού Που υποτίθεται ότι έχουν μια περισσότερη ασφάλεια Σχέση με το νερό βρύσης. Πάντα υποτίθεται έτσι Πρώτον βρέθηκε καρκινογόνο, εξασθενές, χρώμιο, σε εμφιαλωμένα νερά, νομίζω συγκεκριμένα σε τρεις εταιρίες. Από εκεί πέρα υπάρχουν ε... άλλο ένα ανησυχητικό νέο, είναι ότι η ηλεκτρική μηχανισμοί είναι τε... τελείως ανύπαρκτη. Βέβαια αυτό δεν είναι νέο, δεν, το, δεν μπορώ να το παρουσιάσω ως νέο. Η είδηση θα <laughs> ήταν ναι. να είναι υπαρκτή. Ναι. Συγκεκριμένα βρέθηκαν σε τρεις εταιρείε εμφιαλωμένων νερών εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, εξαισθενούς χρωμίου τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία Επίσης υπάρχει, σύμφωνα και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα στην Ελλάδα υπάρχει νεομερτά από το δημόσιο τομέα κανείς δεν θέλει να εμπλακεί Το, χημείο του δήλωσε ότι, το γενικό χημείο του κράτους δήλωσε ότι έχει φορτή εργασία δεν μπορεί να ανειχνεύσει αυτή την ουσία στο νερό. Δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει και. Ναι, για, φο... για λόγου φόρτου εργασία, το οποίο το καταλαβαίνω, δεν προλαβαίνει να καταλάβει. Μιλάμε κάτι για τέτοιο. τη δημόσια υγεία εδώ πέρα και για ένα αγαθό το οποίο ε... το χρειαζόμαστε όλοι καθημερινά. Τέλο πάντων. Μάλλον δεν ενδιαφέρονται. Μινά, αυτό έχω να πω εγώ. Δεν του νοιάζει. Υπάρχουν αρκετέ ενδείξει σύμφωνα με έρευνες, ότι ο εξασθενές χρωμίο μπορεί να είναι καρκινογόνο ακόμα και με την κατάποση. Επίση, τα υπέρχοντα διεθνή όρια ασφαλείας για το ολικό χρώμιο που είναι, κάτι διαφορετικό, είναι άλλο υλικό αυτό δεν εγγύονται την προστασία της δημόσιας υγείας Επίσης σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία είναι καινούρια από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του 2011 είναι αυτά τα στοιχεία φανταστείτε πόσο καινούργιο είναι το θέμα και τι, ποια οικολογική βόμβα υπάρχει μέσα στο νερό για διάφοροι οργανισμοί στην Αμερική έχουν θέσει κάποια όρια. Και γενικά υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο αρχίζει σιγά σιγά ώστε να, αυτή η ουσία να ελέγχεται και να μπει και ένα όριο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθετημένο στην Ελλάδα ένα όριο ασφαλείας για αυτή την ουσία στα ίδατα. Να πούνε επιχεί μέχρι αυτό το σημείο, μέχρι 5 μιλιγκράμμα ένα λίτρο. Όπω έχει η Ιταλία. Μπορούμε πάντα να κάνουμε και σχετική ερωτήσει. Το Μιλγκρά 100 με το γραμμάριο. Μπορούμε να κάνουμε και σχετική ερώτηση το κύριο Κατσαρό, κατά τη διάρκεια τη Ευρώπη. Καροτήσουμε τον κύριο Κατσαρό, Ω. θα έχει υπόψη το θέμα να το αν ρωτήσουμε. είναι επαρκή ελεκτρική μηχανισμοί στην Ελλάδα και αν έχουν ιδέα τι είναι το εξαστεί χρωμιο και πώ μπορούμε να το ανεχνέσουν στον έργο, σου είπα ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, στείλαν άνθρωποι σε όλε τι περιφέρει τη χώρα ε, κάποιε αιτήσει για να ελέγχουν. Ε, Επιτέλους τα αιδατά του για αυτή την ουσία και λάβανε 14 διαφορετικές απαντήσεις. Τέλος πάντων ένα κλασικό ελληνικό φαινόμενο, δεν το θεωρούμε νέο, ε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε εκπομπή η οποία έχει να κάνει με το νερό. Δεν είναι μόνο αυτό το, το εξασθένες χρώμιο που μπορεί να υπάρχει στο νερό, ακόμα και στα εμφιαλωμένα νερά και να μην το ξέρουμε. Υπάρχουν ή έχουν ένα σωρό φάρμακα μέσα στο νερό που πίνουμε πλέον τα οποία έχουν περάσει μέσα από τον νεδροφόρο ορίζοντα Τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλο θέμα και σας υπόσχομαι αυτό το θέμα μας απασχολεί και πομπή για το νερό και το, το, το, το τι νερό πίνουμε θα ακολουθήσει πολύ σύντομα στην Θα δούμε από Φλεβάρη, Μάρτη, είναι και πολλά τα θέματα πολύ ε. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει για δεύτερο νέο ένα, μία είδηση από τον χώρο του διαστήματος, αλλά δέχτηκα πίεσης ε, mm. ο Νέρ να αλλάξω και να αναφερθώ στους παράξενους ήχους από όλο τον κόσμο. Λοιπόν έχει γίνει χαμό το ναι, διαδικτύο Ναι ναι ναι είναι ένα θέμα που πρέπει να το κάλυψουμε Ήταν ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε μέσα στο 2011 να ακούγεται Με κάποιο βίντεο που ανέβηκε στο youtube από την Ουκρανία αν δεν κάνω λάθος Στο οποίο και ακούγονται κάποιοι περίεργοι ήχοι Το σούρουπο ή την αυγή τέλος πάντων κάποια Τώρα, λοιπόν, Έχει τις... εμφρήξει ο διαδικτυακός κόσμος με Τώρα, αυτό το τις... θέμα να σου πω Τις πρώτες ε, ημέρες του 2012 έχουν εμφανιστεί και κάποια άλλα βίντεο τα οποία υποτίθεται ότι προέρχονται από άλλες περιοχές του πλανήτη από την Κώστα Ρίκα από διάφορες άλλες περιοχές και έχουν βγει και μιλούν πάρα πολύ για σημάδια της Άλπιγκης Αποκάλυψης για το τέλος του κόσμου για κάποια μηχανήματα τα οποία υπάρχουν κάτω από τη γη σε φάση ε, πόλεμος των κόσμων αν έχετε δει την συγκεκριμένη ταινία τέλος πάντων σενάρια τα οποία σχετίζονται έτσι με την ασχατολογία ο, να πω ότι ο Γιώργος Ιωαννίδης ο συνεργάτης της εκπομπής μας έχει σηκώσει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο στην προσωπική του σελίδα στο αποφένια.gr το νη με στο τέλος. Uh, στο οποίο απομυθοποιεί κάπως το διάβασα πριν από τρεις δέσσερις μέρες το συγκεκριμένο θέμα και λέει για να διαβάσω έτσι και τον επίλογο του, προσωπικά είμαι κάπω δύσπιστο με όλα αυτά τα βίντεο που τόσο εύκολα πολλασιάζονται σαν μίκητε, ακριβώ για να παίξουν αυτό τον ρόλο. Αν και για να είμαι ελικρινή με ενδιαφέρον ιδιαίτερα, καθώ μαρτυρούν αυτό που προανέφερα μια γενικότερη ψυχοκινική σύγχυση που αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στο σημείο 0 που ο Γιώργο εννοείται το ζήτημα τη 21η Δεκεμβρίου του 2012. Πολύ μουρασε αυτή η έμεινα που δίνει ο, ο Γιορτό. Κυρίω. Είναι όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή αντρία ότι πάρα πολλέ θεωρίε φαινομενικά ετερόκλητες μεταξύ τους αλλά πάντα α, μέσα στο πεδίο του, τον, του εναλλακτικού, συγκεντρώνονται ουσιαστικά το συγκεκριμένο έτος, η συγκεκριμένη ημερομηνία στα τέλη του Δεκέμβρη αποτελεί έναν μαγνήτη για όλες αυτές τις θεωρίες. Είναι ξέρω... μια χρονική στιγμή, αν και μιλάμε για ευρύτερα για το 2012, είναι μια χρονική στιγμή ορόσημο σε αυτό το χώρο που συγκεντρώνει τα πάθη και του καημού τη ανθρωπότητα, θα έλεγα εγώ. Mm -hmm. Κάπω έτσι θα το ερμηνεύα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε. Ναι, το ναι, ναι, έχω ολοκληρώσει. Να πούμε λίγο για κάποια μηνύματα από φίλου. Μήπω έβγαλαν τη βρώμα για να μην παίρνουμε εμφιαλωμένα νερά, Αναφέρετε... Αυτό που είπα από την ναι, είδηση. Αν και... υπάρχει κάποιο συμφέρον από να μάθω. Να απαντήσω. Και υπάρχει κι άλλο ένα μήνυμα. Έμα Α... δεν θα απαντήσω. Έλα, απάντησε. <laughs> Ε, να πούμε στην αγαπητή Ακροάτρια ότι έχει δίκιο ότι εμεί εδώ δεν θέλουμε να αρχίσουμε να διασπείρουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Υπήρχαν επίσημε ανακοινώσει, όχι από βέβαια δημόσιου φορεί, από ιδιωτικού φορεί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε τρει ετικέτε δεν αναφέρουν ποιε έχουν ανεχνευτεί υψηλά επίπεδα εξασθενού χρωμίου. Πώ να το κάνουμε, Δεν μπορώ να τι αποδεχθώ τυφλά, γιατί ακόμα το θέμα χρήζει ερεύνης. Όπως όμως ανέφερα προηγουμένως υποσχέθηκα εδώ στην Παρία του Τλάντη ότι θα κάνουν μια εκπομπή αφιερωμένη στο νερό που πίνουμε Ωραία Και υπάρχει και άλλο άλλο αναμίγμα Επίσης το συμφέρον να χτυπήσουμε τις εταιρείε με φιαλωμένο νερό υπέρ της πουμε. <laughs> δεν μπορώ να καταλάβω δεν στέκει <laughs> ως επιχείρημα Αυτό εννοώ. Λοιπόν και υπάρχει και άλλος ένας φίλος η Φίλη λόγω του nickname δεν μπορώ να καταλάβω είναι η Γευκλή Ίδια. Να ήταν μόνο το νερό, αέρας μολυσμένος, έδαφος μολυσμένο, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα Σωστό, είναι Σωστό. πολλά χρόνια λέμε ότι δεν ξέρουμε τι τρώμε, τι μυρίζουμε, mm -hmm. τι Ωραία. πίνουμε Δεν πειράζει, παιδιά, ελπίζουμε η επιστημονική εξέλιξη Να φέρει αυτά τα φάρμακα που θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα κακά στοιχεία Αν και έχουν αυξηθεί πολύ οι οι οποίες... Βέβαια. Είναι συνέπεια όλων αυτών τρόπο τρόπων ζωή. Είναι και η ίδια η επιστημονική εξέλιξη που μα έφερε μέχρι εδώ από την άλλη. Έτσι. Έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Δηλαδή mm. εννοώ ότι όλε αυτέ οι μολύνσει στο έδαφο. Κοίταξε, θα είμαι σκληρό τώρα, μην γιατί μου ήρθε φλασιά. Yeah, πες μου. Αν κάποιο φοβάται το, το τι τρώει, μπορεί να φτιάξει με πολύ, πολύ εύκολο τρόπο ένα μικρό χωραφάκι και να εξασφαλίζει τι ανάγκε τη οικογένειά του. Είδα ένα σχετικό σε... Έμενα εγώ με τώρα εδώ στην Αθήνα, οι γονεί από την επαρχία. Ναι. Έχω φαριστεί να τρώω 100% toxic free λαχανικά, τίποτα, mm. δεν ρίχνουν τίποτα. Είδα ένα... Βέβαια, μπορεί να δείχνουν τα δεπλανά χωράφια. Έτσι, τέλος πάντων. <laughs> Είδα ένα σχετικό τιλε... ρεπορτάζ τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων χθε, όπου παρουσίαζε τέτοιε προσπάθειε υδροπονική καλλιέργεια σε ουρανοξύστε τη Νέα Υόρκη. Βέβαια, εκεί μιλάμε για άλλο επίπεδο ζωή γενικότερα του κόσμου. Απλά υπάρχουν άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι κατοικούν σε πολυκατοικεί ουρανοξίστε και καλλιεργούν ε, τα δικά του λαχανικά, ακριβώ για του λόγου οποίου ανέφερε πιο πριν. Τέλο πάντων, το <laughs> <laughs> και έχω χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους αλλά αυτά τα χρόνια υπάρχει τεχνογνωσία τέλος πάντων να μην ανοίξω αυτό το θέμα ε, να περάσουμε στην επόμενη είδηση γιατί εδώ μου φωνάζει για κάτσε να την προϋπαντήσω Η σημερινή εκπομπή έχει έναν έντονο ε, οικολογικό χαρακτήρα. Έχουμε να μιλήσουμε για τα chemtrails. Είπαμε ειδήσει διάφορε για το χρώμιο. Τώρα έχω άλλο ένα νεάκι το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά Θα μου πείτε κι εσεί μέσα από το facebook ή από το email τη εκπομπή. δεν είπαμε το SMS. ο Όποιο θέλει να στείλει SMS, προτιμάει αυτόν τον τρόπο επικοινωνία. Μπορεί να στείλει να γράψει ΑΤΑΦ, να αφήσει κενό να γράψει το μήνυμά του και να, αποστολ... να αποστείλει μάλλον το μήνυμά του στο 54-4-54. Τέλο πάντων, για να περάσουμε έτσι γρήγορα-γρήγορα στην είδηση, γιατί μου φαίνεται μα έχει ξεφύγει λίγο, ο χρόνο τεχνητά δέντρα για την απορρόφηση του 22 του άνθρακα να πτήσει νομπελίστα χημικό. Τι ακούμε φίλε και φίλοι, εδώ συμπαραγωγέ μηνά, ότι οι επιστήμονε ε, ίσω βρήκανε τη λύση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για να δούμε. Από λέει η είδηση ο νομπελίστας χημικός George Όλα ο οποίος βραβεύτηκε με τον νομπελ χημία το 1994 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες Ίσως σε άλλες εποχές θα μπορούσαμε να πάρουμε ακόμα και συνέντευξη όχι σε άλλες εποχές, απλά το τραβάμε πολύ τώρα να πάρουμε συνέντευξη από αυτόν τον άνθρωπο στα αγγλικά. Ποιο θα κάνει από πού είναι το φόνημα. Εντάξει. Ή να το βγάλουμε και στον αέρα, γιατί όχι. Γίνεται, θα κάνουμε πέρα. τέτοια πειράματα. Θα έχουμε σκοπό, απλά δεν, δεν είναι ότι το κάνουμε επαγγελματικά αυτό το πράγμα. Όχι, κάποια στιγμή το έχουμε πάρει απόφαση ότι θα πειραματιστούμε και με συνέντευξη. Θα το, το κάνουμε αυτό. Ε, ίσως έχουμε και πρόσβαση μηνύα στο Πανεπιστήμιο τη Νότια Καλιφόρνια. Πολύ ωραία. Τέλο πάντα. Στην τελευταία του δημοσίευση, στο Journal of the American Chemical Society, ο Όλα παρουσιάζει ένα πορώδες απορροφητικό πλαστικό, το οποίο βασίζεται στο πολυμερές PEI. Το PEI ή πολυεθεριμίδιο, πολυεθεριμίδιο, πολύ ωραίο όνομα, είναι ένα οργανικό πολυμερές, το οποίο έχει μια μέτρια ικανότητα να απορροφάει το διοξείδιο του άνθρακα. Ωραία λοιπόν. Τέλος πάντων ο Νομπελίστας λοιπόν ε, μπόρεσε φια... να το βελτιώσει αυτό το υλικό ώστε να αυξήσει την ικανότητά του να απορροφάει το διοξίδιο του άνθρακα. Ε, αυτό το υλικό στο απόπτωρο μέλλον εκτιμά ο Δ. Όλα ότι θα μπορούσε να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας. Το απορροφημένο διοξίδιο του άνθρακα θα συνδιάζεται με το υδρογόνο από το νερό των ωκεάνων και θα δίνει τελικά καύσιμο μεθάνιο άλλε έχουμε έναν Νομπελίστα ο οποίος αναφέρει ότι μελλοντικά μπορεί να αυτή φεύρες να λύσει το ενεργειακό θέμα που έχει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Ε, μ, κάποτε αυτά τα ανέφεραν γραφικοί άνθρωποι όπω τους χαρακτηρίζαν. Mm -hmm. Ελεύθερη ενέργεια που τους έκανε στη γωνία. Βλέπουμε νομπελίθες να το φέρνουν αυτό το πράγμα <laughs> πλέον στο προσκήνιο. Ε, μιλά, δεν ξέρω, νομίζω ζούμε ιδιαίτερους καιρούς. Ναι, Το 2012 αυτό. θα μας κάνει να χοροπητάμε στους ρυθμούς του ε, εγώ αυτό έχω καταλάβει Βέβαια να πούμε ότι και από την άλλη επειδή όντω είπε και εσύ ότι η εκπομπή παρουσιάζεται σήμερα με ιδιαίτερες οικολογικές ανησυχίες υπάρχει και η καταστροφή των δασών η καταστροφή δηλαδή των πραγματικών δέντρων σε όλο τον πλανήτη ε, Δεν είναι, Δηλαδή γνωρίζουμε ναι. ότι τεράστιες εκτάσεις στον αμαζόνιο αποξυλότητα. Γίνονται για... δη... πάνε για ξυλία, δηλαδή ξεπούλημα. Ναι. Δεν το ξέρουμε τώρα ότι η τα έχει ανάγκη το κέρδος, το Απλά εύκολο κέρδος. Με βλέπεις λίγο προβληματισμένο και δεν μιλάω καθόλου ναι. τη διάρκεια που διάβαζες αυτό το θέμα, γιατί σκεφτόμουν ότι μια επιστημονική... Ένα... μια επιστημονική ανακάλυψη, η οποία εκ πρώτης όψης μπορεί να έχει πάρα πολύ θετικέ συνέπειες, στο, στο θέμα του περιβάλλοντος κατά τη γνώμη μου όλες οι επιστημονικές εξελίξεις δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές είναι το πώς θα τις χρησιμοποιήσεις φαντάσου για παράδειγμα η συγκεκριμένη ε, ανακάλυψη να χρησιμοποιηθεί στο απότερο μέλλον σαν ένα πώς το τώρα, σαν ένα άλοθη για την καταστροφή πραγματικών δασών να πούμε δηλαδή ότι από, τη, τη, στιγμή... Να γίνει αυτό. από τη στιγμή που έχουμε δηλαδή τεχνητά δέντρα και Τι τα αναπτύσσει δάση, βέβαια δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, τα Έχει συνέπειε η καταστροφή των δασών, mm -hmm. ναι, η εξαφάνιση πολλών ειδών τα οποία επιβιώνουν στα δάση. Η μισορροπία του πλανήτη θα αλλάξει. Δεν νομίζω ότι με τεχνικά μέσα είναι τόσο εύκολο να mm -hmm. το επηρεάσει αυτό. Έναν ολόκληρο στο... πλανήτη. Μπροστά στο ανθρώπινο κέρδο ναι. έχουμε δει τα πάντα να γίνονται. Εγώ αυτό που είμαι σίγουρο ότι θα γίνει, σχεδόν σίγουρο, ελπίζω κάπου αυτή τη στιγμή η ανθρώπινα να ξυπνήσει. Είναι ακόμα και αυτό ο τρόπο να βρεθεί να έχουμε ελεύθερη ενέργεια ή με έναν πολύ μικρό κόστο να λύσουμε τον ενεργειακό μα πρόβλημα ω ανθρωπότητα. ή ε, θα βρεθούν πάλι οι αντίστοιχε εταιρείε που φτιάχνουν πλαστικά Εκριβώς. και θα είναι πανάκριβο αυτό το λύκο. Ή θα βρεθεί η αντίστοιχη εντό αγωγικών εταιρεία ηλεκτρισμού τη κάθε χώρα και θα πει ε, για να φτιάξω εγώ ε, τα χωράφια που θα έχουν αυτά τα πλαστικά δέντρα, α πούμε. Έχει ένα τεράστιο κόστος, το οποίο πρέπει να ελέγχεται από μια ελίτ, από τα κράτη, τα έχουμε δει αυτά συνεχώς. Το θέμα της ενέργειας δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα το αφήσουν να φύγει Όχι, από, από τη χέρια τους η ισχύρη αφήση της γης. Θα το αφήσουν μόνο αν βρουν κάποιον τρόπο να, εξ, να εξασφαλίσουν κάποιο κέρδος, ακόμα και από αυτή την υποτιθέμενη ελεύθερη... Κατάσταση της ελεύθερης ενέργειας. Θέλω σπαντον Μίνα, νομίζω ότι εδώ έκλεισε η στήλη των νέων. Έκλεισε, να πούμε... Πρέπει μην... να περάσουμε και στο κύριο θέμα. Να πούμε, δεν προλαβαίνουμε, απλά να πω ότι στο Wall γίνεται ένα μικρό χαμό τη ραδιοφωνικής αστρικής. Πολύ ωραία. Ες, θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό έτσι, μουσικό διάλειμμα. Ε, ε, και στη συνέχεια θα επανέλθουμε με την ανάλυση του κεντρικού μας θέματος για σήμερα, που είναι τα chemtrails, ουρανού. Τι γίνεται γύρω από αυτό το θέμα, όντω μας ψεκάζουν... Μη μας πήγετε λοιπόν. Και τα λοιπά. Θα τα πούμε σε λίγο. Ένα τραγουδάκι το οποίο ίσως ε, ταιριάζει και με αυτά που λέγαμε εμείς πριν. 20 χρόνια Ατλαντής. Θα ιδεύει σε ένα που τη ξένο, πουλή χαμένο. Που που δε βγάζω άχρηνα. Έω <Και> τα τέτρα, κτίριο μεσολέτε. τα παιδιά μου, σε ένα Γραφείο σαν αγριόν σε ατέλειω το Έλληνας, ναι τζιά, με ωέλινα πανταγή του δουλειά στην Παλαμπρένα γυμνή, και δέβη το σε να τη λεπηχνίδι πυλιμένω. Λαδίκ <Κι> σε <Κι> Υπότιτλοι AUTHORWAVE Λάτιξ ενούπολις τα Επιστρέψαμε λοιπόν με τον νέο Έλληνα. Βήκες εφηνιδιαστικά. Ναι, νοείτε. Λοιπόν. Δεν πιο πριν Τι λέτε. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρα 20, σήμερα Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου, εδώ στην Αστρική Πύλη και στον Ατλαντή FM, την ημερομηνία και την εκπομπή και τον καθμό. Σε, σε πειράζει. Ε, <laughs> ε, κάτι πρόβλημα έχει εδώ. Κάτσε να φτιάξει τον ήχο, Άρα. τώρα νομίζω είναι καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μπούμε στο κεντρικό μας θέμα, στην ανάλυση του κεντρικού μας θέματος. Θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σας, όπως είπαμε... Και trails, θέμα... ίχνη στον ουρανό, πώς, πώς τα έχουν αποδώσει τα ελληνικά. Χημικές ουρές. Και υπάρχει και άλλο όνομα. Δεν το... σήμερα. Εμείς θετώ μας, γράψτε μα. Απλά εμείς έχουμε συνηθίσει και από τη διεθνή βιβλιογραφία Συνήθως το, θήμα, το θέμα βέβαια έχει κινηθεί και στην Ελλάδα αρκετά Έχει κινηθεί Υπάρχει, να ξεκινήσω για να μην το ξεχάσω Ναι α, Να δώσω ένα βιβλίο στου ακροατέ μας Λοιπόν έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ESOPTRON Είναι το βιβλίο Φάκελος Trails του Ευθύμιου Καλομύρη Από όσο γνωρίζω είναι το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά αποκλειστικά για αυτό το θέμα από Έλληνα συγγραφέα. Uh, και ο κύριο Καλομύρη. Με την που έχει πάρει το θέμα, μου φαίνεται περίεργο που έχει βγει μόνο ένα αποκλειστικό βιβλίο. Ναι. Δείχνει μιλά... πολλά πράγματα αυτό, αλλά νομίζω κυρίω δείχνει ότι υπάρχει κρίση ακόμα και στον ειδικοδοτικό χώρο τη αναζήτηση. Τέλο πάντων, το μην ανησυχείτε. Το συγκεκριμένο απ βιβλίο, από όσο θυμάμαι, πρέπει να έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο-τρία χρόνια. Κάνει ο συγγραφέα απόπειρε για τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, προσπάθειε των ισχυρών τη γη για έλεγχο του καιρού και τη ατμόσφαιρα, ενέργειε για εμβολιασμό πληθυσμών, προστασία από την απειλή τη ανθρωπότητα ή το πρώτο βήμα για τον απόλυτο νοητικό έλεγχο της ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτά σας τα είπα για να σας βάλουμε σε ένα αλφα κλίμα, ε, ονομα... λέγοντα chemtrails, ονομάζουμε ε, κάποιες χαρακτηριστικές λευκές ουρές οι οποίες παρ... παρατηρούνται στους ουρανούς απάνω από μεγάλες πόλεις. Ναι, είναι ήχη που αφήνονται αεροσκάφη στην ατμόσφαιρα, τα οποία υποτίθεται ότι αποτελούνται από τοξικές ή άλλες επιβαρυντικές ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό Τώρα. Αυτά έτσι ε, Και όχι μόνο υπάρχουν και Διάφορες ερμηνείες Τι μπορεί να είναι αυτά τα ίχνη Τώρα για όσους ασχολούνται με αυτά τα θέματα Και τους οπαδούς της θεωρίας των chemtrails Πρέπει να κάνουμε έναν σαφή διαχωρισμό Σύμφωνα πάντα Με αυτές τις θεωρίες α, Ότι Είναι άλλο τα chemtrails Και άλλο τα contrails Δηλαδή οι υπέρμαχοι της συγκεκριμένη θεωρίας υποστηρίζουν ότι αυτές οι ουρές οι οποίες αφήνουν πίσω τα καύσιμα των αεροπλάνων Λέγονται con Λέγονται con είναι είναι τα, τα συμβατικά ας πούμε καύσιμα τα οποία οι οποίες συγκεκριμένες ουρές, χημικές ουρές εξαφανίζονται λίγο μετά από το πέρασμα του αεροπλάνου από τη συγκεκριμένη, από τη συγκεκριμένη περιοχή Αντιθέτως τα chemtrails είναι χημικές ουρές οι οποίες μένουν στην ατμόσφαιρα, είναι ορατέ με γυμνό μάτι από την επιφάνεια τη γη, από εδώ που βρισκόμαστε εμεί, και οι οποίε υποτίθεται ότι περιέχουν κάποιε επικίνδυνε για την ανθρώπινη υγεία ουσίε, οι οποίε κατακάθονται σιγά-σιγά στα κατώτερα στρώματα τη ατμόσφαιρα και κάποια στιγμή φτάνουν στην επιφάνεια τη γη. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα, όπω πολύ καλά θα γνωρίζει ο Αντρέα, έχει πάρει τεράστιε συνωμοσιολογικέ διαστάσει. Δηλαδή. Άλλοι μιλούν για το ότι πρόκειται για προγράμματα ελέγχου του καιρού Οι ουσίες όμως συγκεκριμένες επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία Άλλοι... Άρα το... έχουν συγκεντρώσει έτσι διάφορα σεναριάκια πίσω Μπορ, από, την, να... από αυτό το φαινόμενο Μπορούμε να μιλήσουμε... Έστωτε αποδεχόμαστε ότι είναι ένα επακτό φαινόμενο να. Για ποιο λόγο γίνεται ωραία. Γιατί υπάρχει υποτίθεται μια σκοπιμότητα. μια εστεροβουλία πίσω από αυτή την κίνηση σημειώσουμε... που κάνουν τα αεροπλάνα Να σημειώσουμε εδώ κάτι σημαντικό Ότι αν και αεροπλάνα όπως πολύ καλά γνωρίζουμε ε, Πετούν στους ουρανού του πλανήτη μας από τις αρχές του 20ου αιώνα Αν δεν α Uh, η συγκεκριμένη ιστορία με τα Chemtrails ξεκίνησε να συζητείται έντονα στα τέλη της δεκαετίας του 90 Πρόκειται δηλαδή για, ένα, για μια θεωρία, για ένα θέμα συζήτηση που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την 15ετία σε πλανητικό επίπεδο Ναι, γύρω στο 2007 φτάσε σε ένα πρώτο πικ, μια πρώτη κορυφή αυτό το θέμα Όταν mm. συνασπίστηκαν η Νάσα και διάφοροι άλλοι οργανισμοί της Αμερικής ώστε να αποκρούσουν τους θεασότες σενάριο, του σενάριου των chemtrails. Μαζέφθηκαν δηλαδή τέσσερι, νομίζω, τέσσερις οργανισμοί πολύ σοβαροί στην Αμερική υποτίθεται για να πούνε ότι η παιδιά μην ασχολείστε, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Mm -hmm. Αυτό έγινε το 2000. Ναι. Είναι σπάνιο να συνασπίζονται τόσο οι φορεί για ένα θέμα. Μάλλον, ε, ή κατηφοβήθηκαν ή είδαν ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση όλο αυτό το φαινόμενο και το Φυσικά. έχουμε δει και στο ελληνικό διαδίκτυο. Πλέον και στην Ελλάδα τα τελευταία, την τελευταία πενταετία έχει πάρει τεράστια έκταση το θέμα. Συζητιέται από στόμα σε στόμα. Δηλαδή, κάποιο σε μια συζήτηση μπορεί να αποδώσει από την κρίση μέχρι το κακού του κέφι, μέχρι στον πονοκέφαλο που έχει μέχρι και την κρίνια τη γυναίκα του στα chemtrails. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται, μα να... ψεκάζουν. Να, να αναφέρουμε ότι το θέμα έχει περάσει και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Παλαιότερα είχαν γίνει δύο επαιρωτήσεις από βουλευτές του συνασπισμού, παρακαλώ, τον κύριο Ξηροτήρη και τον κύριο Κουβέλη τότε, Μάλιστα. πλέον πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ενώ η τελευταία, από όσο γνωρίζω πάντα, έχει, έχει γίνει ναι. από το βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας, τον Κώστα Κόλια στις 20 Οκτωβρίου του 2011. Έκανε μία ερώτηση στου αρμόδιου υπουργού και ανέδειξε το επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπω ο ίδιο λέει, πρόβλημα των αεροψακασμών και μητρέλη τη ατμόσφαιρας, ζητώντα πιστικέ απαντήσει. Την αναφορά την έκανε προ τον Υπουργό Περιβάλλοντο Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή, τον κύριο Νομίζω έχει γίνει και ερώτηση στην Ευρωβουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, δεν ξέρω πώς... αν ήταν Έλληνα Ευρωβουλευτή που έκανε την ερώτηση, αλλά η ερώτηση έγινε προ τον Επίτροπο Περιβάλλοντο, ο οποίο εκείνη την εποχή ήταν ο Mm -hmm. και ο οποίος νομίζω άφησε κάποια ενδεχόμενο ανεκτώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει έρευνας και δεν το ξέρουμε Έχω την Έχω την εσύ, μπορεί να κάνω και λάθος αυτή τη στιγμή το είχα ακούσει συζητήσεις με κάποιους φίλους ο... Αυτέ τι μέρε, ότι ο κύριο Ανατολάκη, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, και νυν ε, του Λάο, τώρα έχει ανακατευτεί και έχει ασχοληθεί και έχει κάνει δηλώσει με αυτήν την ιστορία. Τέλο πάντων, είναι μια υπόθεση η οποία βλέπουμε ότι, αν και στην Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει, ε, όπω είπαμε, ήρθε εδώ και 5-6 χρόνια να συζητείτε. Μπορούμε να πούμε ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη έκθεση, αλλά ακόμα είναι στο περιθώριο, mm -hmm. μπορεί να πω. Δηλαδή, δεν έχει, είναι πολύ, πολύ λίγε οι έγκυρες φωνέ. Που προασπίζονται αυτό το σενάριο. Γι' αυτό και εγώ ο Ανδρέα Πανοτσόπουλο έχω πολλού ενδιασμού σχετικά με τα chemtrails και γι' αυτό σα είπα ότι θα στεναχωρήσω πολλού φίλου τη εκπομπή σήμερα. Βέβαια, να πούμε ότι ένα από του λόγου του οποίου τα chemtrails έχουν γίνει διάσημα και όπω είπε και εσύ επηρεάζουν κόσμο παρά το γεγονό ότι πρόκειται για μια νέα θεωρία α, είναι το γεγονό ότι. Κάποιο μπορεί να τα δει, δηλαδή το γεγονός, το το το το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες χημικές ουρέ, κάποιες σουρές τέλος πάντων, κάποια ίχνη στον ουρανό, περίεργα βλέπεις ξαφνικά ας πούμε, τον ουρανό να γεμίζει ξαφνικά με ε, δεκάδες παράλληλες χημικές σουρές και οι οποίες να κάθονται εκεί για κάποια ώρα, έτσι, είτε είναι πέντε λεπτά είτε είναι περισσότερο, ναι. είναι μη αμφισβητήσιμο. Το θέμα είναι ναι, τι είναι ναι. αυτά, είναι ξέρω εγώ ε, από τα καύσιμα των αεροπλάνων ή είναι κάτι άλλο ε? Είναι μια, κάποια μορφή εγώ. που έχουν τα σύννεφα, είναι κάποια υλικά που αφήνουν κάποια αγνώσεις ταυτότητας αεροπλάνα Για μίλησε εμάς, απροχρώμα. να επανέλθουμε λοιπόν λίγο, να δούμε εντάχει τη θεωρίε. Ναι, για, ε, έστω να κάνουμε ένα λογικό άλμα και να πούμε, οκ, okay, παιδιά τα έχουμε δει όλοι, τα έχουμε δει πάρα πολύ Το έχω βιώσει, δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν υπάρχει τι είναι αυτό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Τι είναι τα chemtrails. Οι, αεροψεξα... Οι αερο... αεροψεκασμοί είναι έτσι μια ελεύθερη μετάφραση του όρου. Αεροψεκασμοί λοιπόν. Είναι διαχείριση τη ηλιακή ακτινοβολία σύμφωνα με κάποιου. Αυτή τη άποψη Αυτή άποψεις, μάλλον θεασότη είναι και ο κύριο Κατσαρό αν δεν κάνω λάθο ότι είναι μια προσπάθεια να ελεγχθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ε, Επίση άλλοι λένε ότι μα ψεκάζουν για να ελέγξουν τον πληθυσμό προκαλούν αρρώστιες στον κόσμο, καρκίνους και τα λοιπά και τα λοιπά Αλλά είναι και το θέμα του mind control α, μέσα, το συνδέουν και με το ναι. harp, και τα πειράματα που υπάρχουν Έχει εκεί Έχει εμπλέχτη και το harp μέσα σε όλα αυτά ότι εμπλέκεται και αυτό στους αυτό τα ίχνη Το HAARP να πούμε ότι είναι ένα επιστημονικό κέντρο των Αμερικανών, το οποίο βρίσκεται στην Αλλάσκα ε, υποτίθεται ότι επίσημα αυτή είναι η λειτουργία του ελέγχη την ατμόσφαιρα και τον ιονισμό τη ατμόσφαιρας, σχετίζεται και, και μεταγιάσει. Έχουν σέλλες. πάρα πολλέ καιρέσει εκεί, πολύ μεγάλε εγκαταστάσεις. Το χάρπ είναι σαν το 2012, πάντου υπάρχει ένα Χάρπ. Αλλά από εκεί σε και όλα πέρα... τα σενάρια, σε πάρα πολλά Είχε, σενάρια το έχουμε πετάγεται αφήσει. το Χάρπ, είναι εκπληκτικό, δηλαδή η χρήση εκπομπή να βρούμε ε, διάφορα μιμίδια που θα λέγαμε, τα οποία εμφανίζονται κατά καιρού σε διάφορα σενάρια. Ε, Καταστροφή, συνωμοσιολογικά σενάρια το έχουμε δει και στη δημοσιογραφία. δημοσιογραφία Τέλο πάντων, ε, για ένα θέμα που μου λέγε εσύ. Ναι. Να μην κουράσουμε όμω. Το HARP έχει συνδεθεί με θέματα ελέγχου καιρού που σχετίζονται άμεσα με τα chemtrails που είπαμε εδώ. Ε, πάλι με πειράματα του νου. Επίση, τα chemtrails ε, σχετίζονται με αυτό. Τελευταία φορά που ακούσαμε για το HARP ήταν μια θευρέ συνωμοσία που ε, αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία αμέσω μετά το τσουνάμι, τώρα το πρόσφατο. Ναι. Uh, το οποίο είπαν ουσιαστικά ότι το, από το συγκεκριμένο χάρπος. προκλήθηκε από το χάρμπο σαν των Αμερικάνων διότι δεν είχαν κλείσει μια μεγάλη συμφωνία με τους Ιάπωνες τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτό ήταν θεωρία συνωμοσία που ε, κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία. Και μάλιστα. τη συγκεκριμένη μου την είχε μεταφέρει μάλιστα με link μια φίλη της εκποίησης. Και είναι για να συμπληρώσω αυτά τα σενάρια που θα υπάρχουν και άλλα φαντάζομαι είναι χημικός ή που Κάνουν οι κυβερνήσεις Εναντίον της ανθρωπότητα. Mm. Να πούμε ότι το φαινόμενο το chemtrails, Έχει παγκόσμια διάδοση έτσι. Δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο Δεν είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε στην Αμερική Και έμεινε εκεί Υπάρχουν μαρτυρίες από όλο τον κόσμο ε, Οπότε μπορούμε να πούμε ότι με, δε θα, Δεν ασκούμε κριτική ελαφρά την καρδία Για αυτό το θέμα το Είναι κάτι μηδέα... το οποίο το έχουν δει το ερώτημα είναι, βέβαια λοιπόν. Αγαπητέ Ανδρέα Είναι αν υπάρχουν κάποιες μετρήσεις Κάποιες χημικές αναλύσεις Αυτών των στοιχείων εκεί πάνω Εδώ είναι το θέμα το οποίο μπλέκεται Γιατί όταν, όταν κάποιος ζητά στοιχεία ε, εκεί κάπως τα πράγματα κολλάνε ε, θα... Εκεί αρχίζουν για να μα ανησυχήσουν στην Ελλάδα γιατί είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Θα τον δεν ρωτήσουμε. Δεν υπάρχει. Θα μα το πει και ο κ. Κατσαρό, ο οποίο έχει ασχοληθεί με το θέμα. Ενδεχομένω και να υπάρχει, δεν, αλλά θα το, Δεν θα νομίζω θα το ότι υπάρχει έρευνα η οποία έχει συλλέξει σωματίδια εκείνη τη στιγμή. Έω ότι έχουμε δει ένα φρέσκο chemtrail, να το πω έτσι με ένα, έναν άνθρωπο Να πάει ένα αεροπλάνο και να συλλέξει δείγμα από αυτό το υλικό και να πει τι είναι. Νομίζω ε, θα είναι τεράστια έκπληξη στην Ελλάδα να έχει γίνει τέτοια έρευνα για προφανεί λόγου οικονομικού κυρίω. Δηλαδή, ποιο θα τρέξει τέτοια ζητήματα και εδώ δεν ελέγχουμε το τι νερό πίνουμε, π.χ. και το, δεν ξέρουμε τι τρώμε. Τέλο πάντων. Επειδή μα ακούνε αυτή τη στιγμή και από Κύπρο μέσα από το αθλαντήσεφ.m.κ. Συγχαρητισμού στην Κύπρο κιόλα. Έχουμε ότι... και εκεί πολλού φίλου. Να πούμε ότι στην Κύπρο. Κυρία και... Σουνίκη, θα κάνουμε... Αυτή. <laughs> θα κάνουμε και σχετική αναφορά αργότερα στη συνέντευξη με τον κύριο Κατσαρό. Έχει συσταθεί επίσημη. Uh, επιτροπή σε κυβερνητικό πλέον επίπεδο για να εξετάσει το θέμα των chemtrails. Είναι... Μήπω πρέπει να κάνουμε ένα ντου στην Κύπρο, <laughs> να κατέβουμε κάτω να συζητήσουμε με το έχουν εκεί. ζητήσει αρκετοί και στα πλαίσια του μεταφυσικών.gr και τη Πυθέα. Ελπίζω να μα το ζητήσουν και από εδώ από την Αστρική Πύλη. Ε, είχα βρει κάποιε ειδήσει σχετικέ με το θέμα που αφορούσαν την Κύπρο και κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο εκεί. Ωστόσο δεν είδα, δεν μπορούσατε να βρω καν τα, τις πηγές μηνά. Ναι. Είδα αναπαραγωγή μια είδησης σε πολλά blogs. η πρωτότυπη πηγή ήταν εξαφανισμένη και πεσμένη. Πάλι περίεργο. Υπάρχει <Καισχετική>, σχετική επιτροπή, έχει επισκέθειτος, έχει επισκεθ, Δεν μιλάω ο... για την επιτροπή, είδα πολλές oh. ειδήσεις, με σχετικά με τα chemtrails. Ε, ε, ε, έχουν έλλειψη τεκμηρίωσης, mm -hmm. πάρα πολλά. Με αυτό ήταν αρνητική έκπληξη επίση. Πάντω, περιδιαβαίνοντα όλε αυτέ τι θεωρίε, γιατί εμεί είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε, δεν πιστεύω να περίμενε κανεί να του κάνουμε χημική ανάλυση σχετικά με το τι είναι αυτέ οι χημικέ ουρέ. Να πούμε ότι οι υποστηρικτέ των συγκεκριμένων θεωριών α, ισχυρίζονται ότι οι συγκεκριμένοι ψεκασμοί, αν, εάν πάντα αυτοί λαμβάνουν, επαναλαμβάνω, δεν γίνονται, δεν λαμβάνουν χώρα σε τυχαίε χρονικέ στιγμέ. Δηλαδή σε στιγμέ, για παράδειγμα, κρίσιμες για την, για την πορεία μιας χώρα, α πούμε, ναι. στι κοντά εκλογέ, ένα δημοψήφισμα πριν από κάποιε ανακοινώσει. Δημοψήφισμα ας... δεν έχει γίνει ε, οπότε δεν περάσαμε ε, τέτοια ανακοινώσει. είχε είχε, προαναγγελ, είχε, προαναγγελ, ένα... είχε προαναγγελθεί όμω δεν, ναι, όντως... δεν το πατυχαία αυτό, γιατί ναι. είχε προαναγγελθεί και είχαν σκάσει τότε, θυμάμαι και στο και στα φαινόμενα του περιοδικού που δουλεύω δεκάδες φωτογραφίες από κόσμο από αναγνώστες που έλεγε κοιτάξτε ας πούμε πήγε να κάνει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και σε έξι 7 πόλεις διαφορετικές της Ελλάδας λάβαμε φωτογραφίες από τον ουρανό ο οποίο ήταν Γεμάτο από χημικέ ουρές τέλος πάντων Για να μην τα το, το απολόγω Ισχυρίζονται ότι στα πλαίσια της θεωρίας Του ελέγχου του νου Στην οποία αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως Οι συγκεκριμένοι ψακασμοί δεν γίνονται ε, Σε τυχαίες χρονικές στιγμές Είναι και αυτό Ακόμα μία παρατήρηση και ακόμα ένα στοιχείο που βάζω στο τραπέζι. Μπορούμε να το πούμε ότι είναι wishful thinking βέβαια. Έτσι, ευσεβή πόθο για αυτό ότι πάντα συνδέουμε σημαντικέ στιγμές με ένα φαινόμενο. που το αυτά... έχουμε παρατηρήσει και σε άλλα φαινόμενα. Βέβαια, αυτό. ισχύει αυτό που λέτε. Είναι που πολύ συχνό και είχαμε ακούσει και βέβαια, βέβαια κάποιε ακραίε θεωρίε, οι οποίε φυσικά δεν επιβεβαιώθηκαν σχετικά με του Ολυμπιακού Αγώνε τη Αθήνα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι μια. Τα σενάρια, τι λέγαν ότι θα γίνει τότε. Ε, Βέβαια, ε, θα σκίσω τα πτυχία μου, δεν θα γίνει ο... η Ολυμπιακή Αγώνα, γιατί καιρωθούν... το συλλογικό ασυνείδητο των Ελλήνων θα αντιδράσει στη διοργάνωσή τους και θα ακυρωθούν λόγω ενός μιας ασφοντρής βροχόπτωσης κτλ. Βέβαια, έχουμε φτάσει σε εποχές 2012 και ακόμα το συλλογικό ασυνείδητο κοιμάται μηνά του Έλληνα. Τέλος πάντων ναι, αυτή Είδαμε μία... κάποιες προσπάθειες με το συζήτηση. κίνημα των αγναχτισμένων Αλλά μέχρι εκεί έτσι μην λοιπόν, Να πούμε ότι ο Γιώργος Ιωαννίδης έχει σηκώσει στο... Ε, επίσης μηνά επειδή είναι... περνάει Έστω. και η ώρα βλέπω Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα Πες μου, ναι. ε, να πω απλά ότι ναι. υπάρχουν, υπάρχει μια ροή συγκεκριμένων ειδήσεων και δημοσιευμάτων και από το φίλο το μας Το FPS μου γίνεται, το γίνεται το πολύ σημαντική μπολάνη. δουλειά, είναι... είναι μια διαδραστική εκπομπή αυτή στην ουσία. Μαζί την κάνουμε όλοι μαζί. Μπορείτε τέλο πάντων όσοι ενδιαφέρεστε παράλληλα από όσα ακούτε να βλέπετε κιόλα διάφορε δημοσιεύσει που θα σα βοηθήσουν στην έρευνά σα. Λοιπόν, να πάμε στη σύσταση. Υπάρχουν διάφορε απόψει. Έχουν γίνει και κάποιε έρευνε στο εξωτερικό σχετικά με τη σύσταση. Θα μα πει ο κ. Κατσαρό σε λίγο. Ε, κάποιοι λένε ότι είναι άλατα του βαρύου και του αλουμινίου Αυτά παίζουν πάρα πολύ Είναι υπερικρατούσες θεωρίες αυτή τη στιγμή Ότι αυτά τα σωματίδια ρίχνουν. Νομίζω υπάρχει και, υπάρχουν και αναφορέ για ιωδιούχο ιουδιού, άργυρο Ο οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση βροχών Δεν το είχα σημείω σε αυτό, το θυμήθηκα τώρα Ή mm -hmm. ε, για ίνες πολυμερών, για θόριο Και για μια ένωση του πυρητίου με τον άθρακα Δεν ε, βρήκα τον ελληνικό όρο ένα, πολύ, ένα σχετικά σπάνιο υλικό ε, Τι άλλο υπάρχουνε... Εγώ έχω πολύ δύσκολες ερωτήσεις Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μας απαντήσει Ο κύριο <συστά> Κατσαρός <συστά> Είναι Φτά, πολλά Φτά, τα ερωτήματα όλα, ναι. που έχω Γιατί <συστά> που θα Ενώ Οι πιλότοι τι λένε δεν μπορούμε να βγάλουμε πιλότους εδώ στην εκπομπή. Πόσου θα καλέσουμε. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα καλεσμένο πολύ σοβαρό θα το βγάλουμε. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι και το θέμα των αερο... αεροσκαφών. Δηλαδή, πού είναι ε, αυτά ε, τα αεροσκάφη. Ε, αν υποθέσουμε, α πούμε, ότι κάποια αεροσκάφη όντω απογειώνονται και ψεκάζουν του ανθρώπου ναι. ε, για σκοπού οι οποίοι έτσι δεν είναι αυτοκίνητο καλό, θα λέγαμε. Ε, ναι. Αυτά τα αεροσκάφη, ποιο είναι ο τύπο του, από πού απογειώνονται, είναι δυνατόν να κρατηθεί μια τέτοιου είδου σε παγκόσμιο επίπεδο από και χιλιάδε πιλότους οι οποίοι τα πετάνε αυτά, τα αεροσκάφη υπάρχουν άλλοι μηχανικοί οι οποίοι τα, νε, τα ετοιμάζουν, άλλοι οι ναι. οποίοι τους, τα προμηθεύουν με αυτά τα ψάξει. Υπομεσ... Ναι. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να, για να ισχύει μια τέτοια θεωρία σε παγκόσμια κλίμακα. Ακριβώ αυτό θέλω να πω. Για να ισχύει μια τέτοια θεωρία συνωμοσία σε παγκόσμια κλίμακα, μιλάμε ότι εμπλέκονται χιλιάδε άνθρωποι και δεν υπάρχει. Κάποια το στοιχείο, Δηλαδή από ό,τι θυμάμαι πρέπει να έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία στο διαδίκτυο από ένα υποτιθέμενο εσωτερικό αεροσκάφο και Μετρέλλη. Είναι διάφορες φωτογραφίες και με ψεκαστήρια. Το οποίο όμω συγκεκριμένο αεροσκάφο βγήκε η NASA και είπε παιδιά, όχι είναι το τάδε, ας πούμε, αεροσκάφο και αυτό είναι το εσωτερικό του και είναι δικό μα και δεν έχει καμιά σχέση Βέβαια, με την αεροπορία. Πιανάσα, αφού ξέρει τι συμφέρονται εκφράζει οκ. Yeah. Okay. Νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά, είναι εύκολο η NASA, δεν υπάρχει έγινο. Εγώ δεν θέλω να, ούτε να αμφισβητήσω πλήρω αυτού που είναι στο ένα άκρο. Και εμεί αυτό άλλο. είναι ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί. Να μην πουλ, πουλάμε τρέλα αυτή τη στιγμή. Εγώ απέναντι στο θέμα θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι κάτι το οποίο, αφού όσον έχει και παγκόσμια διάδοση, μάλλον είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μάλλον οφείλεται και στα αεροπλάνα είτε είναι ένα σημείο των καιρών. Βέβαια υπάρχουν τεχνολογίε που έχουν να κάνουν με ψεκασμού. Θα μα πει και ο κ. Κατσάρο που, που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του καιρού. Εμένα προσωπική μου η θέση, μάλλον πηγαίνει περισσότερο προ το κέντρο. Δηλαδή, χωρί να. Πάντα μου αρέσει να παίρνω άποψη, αλλά απλά πραγματικά σε αυτό το θέμα των chemtrails ε, είναι τόσο, τόσο μεγάλη η παραπληροφόρηση που υπάρχει και από την άλλη υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που με κάνουν αυτή τη στιγμή περισσότερο να δηλώνω γνωστικιστής Να πούμε, μια και το θυμήθηκα τώρα, θα τελειώσω σε μισό λεπτάκι, ότι υπάρχει ερώτηση για τα trails. Στη μεγάλη έρευνα που κάνει η κοινότητα του Μεταφυσικού για τι παράξενε εμπειρίες των Ελλήνων, τα αποτελέσματα τη οποία θα ανακοινωθούν στι 28 Γενάρη στη Μέτακον, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα και για το τι πιστεύετε Ωραία, για το 13. Έτσι και είναι κάτι που δεν το έχουμε προετοιμάσει αυτό. Να βρούμε διάφορου λόγου οι οποίοι μα κάνουν σκεπτικού απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και στο τι ερμηνείε του δίνουμε. Να. Γιατί εμεί έχουμε πρόβλημα με τι π.χ. Εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα τι ερμηνεία δίνω. Βλέπω κάτι στον ουρανό και το ερμηνεύω. Πρώτα απ' όλα ξέρω τι μου γίνεται και προσπαθώ να μην έψω κάτι Ας το αφήσουμε αυτό Ή θα υποθέσουμε ότι όλοι ξέρουμε τι μας γίνεται Και έχουμε γνώσεις και τα λοιπά mm -hmm. ε, Να πούμε και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα ρω... Ποιους θα έπρεπε να ρωτήσουμε Θα πρέπει να ρωτήσουμε yeah. πιλότους να μας πούνε απόψεις Που θα... οι άνθρωποι θα ξέρουν Θα πρέπει να ρωτήσουμε φυσικούς οι και μετεωρολόγου οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το θέμα και είναι ίσω και αρκετά δύσκολο θέμα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε κάποιον αρκετά σοβαρό. Η Υπεύθυνου αεροδρόμια, είτε αυτά είναι πολιτικά είτε στρατιωτικά επίση. Αξιότιμα. Αξιότιμα. Είναι δύσκολο βέβαια ναι. τώρα να το κάνει τον άλλο ανάκριση αν έχει δει τα αεροσκάφη που. Αν υπάρχει η κατάλληλη γνωριμία, γιατί όχι. Εδώ είχε ασύμετει η Νότια Καλιφόρνια προηγουμένω. Ναι. Τι μου λε τώρα. Όχι, έχουμε και <laughs> σε αυτό το θέμα γνωριμία ότι συνεχώ υπάρχουν αγνώσει ταυτότητε σε πλάμινα αντικείμενα στα ελληνικά Δεν είναι μυστικό αυτό. Ν Σωστό και αυτό. Αλλά αυτά υποτίθεται ότι είναι λάθη του ραντάρ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά σε κάτι. το οποίο Επίση, έχω περάσει και από στρατιωτικά αεροδρόμια. Δεν είδα ποτέ κανένα αεροπλάνο χωρί διακριτικά άσπρου χρώματο να Εντάξει. παίρνει κάτι και να πετάει. Θα σου απαντήσει κι άλλο από την άλλη πλευρά ότι έτυχε να με δει για παράδειγμα. Έμονα 5 <laughs> μήνε. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Έμονα 5. Πέντε... Όχι, πόσο, 6-7 μήνε ήμουνα και στην Αθήνα και στο Βόλο. Ωραία. Σε δύο λοιπόν, στεωτικά αεροδρόμια. Μου έδωσες μια εκπληκτική πάσα αυτή τη στιγμή ναι. Γιατί αυτό που θα ανέφερα αυτή τη στιγμή Είναι ότι φαίνεται ότι στο Βόλο υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη κοινότητα Ναι, ο Βόλο και έπρεπε να κάνουμε αναφορά λοιπόν... Η πρωτεύουσα των Trails στην Ελλάδα είναι ο Βόλος να το πούμε αυτό. Στον των πέρα. ερευνητών και των θα έλεγα καλύτερα. Α, όχι. Okay. Okay. Okay. Ε, όχι ότι έχουν... και αρκετό κοινό, αυτό θέλω να πω. Έχουν ένα κοινό να. πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι. Από την ε, μικρή μας έρευνα στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που ασχολούνται με θέματα οργωνητών. Ε, με βάση έτσι τα όσα είχε αφήσει πίσω του ο Βίλχεμ Ράιχ και τα λοιπά για... Ναι βέβαια δεν είναι επίσης ηλθάμε σε αυτά τα θέματα θα επίσης, μπορούσαμε εμάς. να μπούμε ωστόσο εγώ σου λέω προσωπικά έχω που έχω κάποιε ενστάσεις στο τι, στο τι ερμηνείες δίνουμε και ποιε είναι αυτές οι ερμηνείε και οι προεκτάσεις του φαινομένου στο θέμα με του οργονίτες υποτίθεται ή να το πω έτσι χονδρικά Άμα θέλετε ε, να κάνετε περαιτέρω έρευνα, δεν είναι τίποτα. Αυτό υπάρχουμε... είναι και ο ρόλο τη εκπομπή, άλλωστε. Ναι. Να δίνουμε από εδώ, Δεν σα ναι. δίνουμε πάσα. Για... Βάλτε οργονίτε στο Google, π.χ. Θα σα βάλει ένα σωρό καλύτερα. Ωραία, να συνδεθεί και το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο μετά τα camtrails σχετιζόμενο το θέμα των οργονιτών. Ε, υποτίθεται ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα, μια κατασκευή, αν την έτσι, η οποία δημιουργεί μια σφαίρα ασφαλείας γύρω από το σπίτι μας δηλαδή ασφαλίζουμε το χώρο μας διώχνει αυτές τις συσίες. εγώ δεν μπορώ να δεν, δεν, δεν μπορώ δεν, δεν μπορώ μπορείς. να αυτό το θέμα διαφωνώ... όχι διαφωνώ όχι να πω στους ανθρώπους αυτούς ε, ένα πολύ απλό επιχείρημα ε, εντάξει το σπίτι σας το προστατεύσατε Δηλαδή, άμα πάει στο διπλανό σπίτι είναι καλύτερα τα πράγματα, ή αν πάει στο σχολείο του παιδιού σα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Τι θα φτιάξουμε, μια φούσκα από οργονίτε που θα προστατεύει ολόκληρε πόλεις ή ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν έχει λογική, δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη λογική αυτό το θέμα. Δηλαδή. Δεν θέλω να προσβάλλω ανθρώπου οι οποίοι πιστεύουν και έχουν μια άποψη διαφορετική από τη δική μου. Όχι, την αποδέχομαι δηλαδή. και δεν του ασκώ κριτική κακόπιστα. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή και όλα ασχολούμαστε με τέτοια θέματα πρέπει θέλουμε να σας πούμε ότι όσο μπορούμε να τα προσεγγίζουμε έναν ε, τρόπο ο οποίος ε, αξίζει στο σημερινό επίπεδο γνώσεων που έχει η ανθρωπότητα. Mm -hmm. Μπορείτε και εσείς να το ψάξετε μόνοι σας, βούλος Και με βάση την κοινή λογική να πούμε ότι π.χ. ωραία μας ψεκάζουν, γιατί το κάνουμε τον τρόπο ρεμινά, γιατί δεν είναι αόρατα αυτά τα αέρια. Θέλουν να τα βλέπουμε, θα πει κάποιο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα μυστικά, μάλλον τα μεγαλύτερα μυστικά, είναι μπροστά στα μάτια σου. Ναι, θέλουν να τα βλέπουν, δηλαδή παίζουν μαζί μας μα. Ε, ε, ε, ε, Έστω ότι μα ψεκάζουν, δηλαδή ποσό ποσότητα ρίχνουν στον αέρα. Ε, τώρα τι ερωτάνε, μένα πούμε. Δέκα αεροσκάφη που ψεκάζουν ένα. όλη μέρα συνεχώ, πόσο μπορούν να ρίξουν. Τι θες να σου πω, αν κάποιος θέλει να δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα και μπορεί να το κάνει, εντάξει, δεν... Όχι, θέλω να, δω... ναι. να μιλήσουμε με, από την άποψη των συγκεντρώσεων που έχουν αυτά τα τελικά στην ατμόσφαιρα, ώστε ότι ρίχνουν αλουμίνιο. Στην ατμόσφαιρα του Δεν ξέρω σε τι περιεκτικότητα μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Δηλαδή αν αυτά okay, τα... Όχι, δεν το ξέρω, εμείς, ίσως το ξέρει και ο Κατσαρός. Αν αυτά τα υλικά πούμε, κατακάθονται στην ατμόσφαιρα και συνέχεια πέφτουν με τη βροχή στο έδαφος και μολύνουν τα τρόφιμα, το νερό, το νεροφόρο, ρίζοντα κτλ. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα εγώ τι γίνεται. Οκ, okay, γι' αυτά δρουν δηλαδή δηλαδή, η πηγή. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, μια κάποια εξήγηση να είναι ότι μας ψεκάζουν, mm. αλλά να ψεκάζουν, μια καποια εξηγηση να ειναι οτι οντως μας ψεκαζουν αλλα να ψεκαζουν ας πουμε για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την επιστήμη της γεωμηχανικής, θα μας μιλήσει αργότερα ο κ. Κατσαρός, ή για θέματα κλιματικά. Όμως mm. αυτά mm. ακριβώς τα συγκεκριμένα... Uh, οι συγκεκριμένες ουσίες, να είναι επιβλαβής για την υγεία μου εγώ αυτό θέλω να το ξέρω για παράδειγμα okay, δεν, σου ότι, δεν σου πω ότι υποστηρίζω μια διεθνή συνωμοσία από πίσω, απλά πολλές φορές οι κυβερνήσεις, οι άνθρωποι ας πούμε κάνουμε πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι γίνονται για κάποιον καλό σκοπό, αλλά στην ουσία Ξέρει, καταλαβαίνει ότι okay, απλά... δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω. Όλα αυτά σαν... που διοργανών είναι άγνωστο επιτελείο επιστημόνων, ένα άγνωστο επιτελείο εργατών, όλες. ένα άγνωστο αεροδρόμιο, ένα άγνωστο αεροσκάφο. Από την άλλη, είναι και αυτό με που άγνωστες λες. Συνέπειες, Με άγνωστε συνέπειε, με άγνωστε ουσίε. Είναι πολύ ερωτηματικά μαζεμένα. Και εγώ θέλω να σου θέσω το ερώτημα, γιατί έκανα την εξή ερώτηση. ότι ψεκάζει 10 ε, αεροπλάνο όλη μέρα. Ε, βέβαια, δεν έχουμε μαρτυρίζει ότι κάθε μέρα έχουμε και μετρέλ. Έστω ότι έχουμε και κάθε μέρα. Να πούμε να μιλήσουμε για την Αττική ποιχή που ζούμε εμείς εδώ στο Κλεινωνάστη. Το ελευκανοπαίδιο της Αττικής, όχι ο νομός Αντικής, έχει έκταση 427 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι είναι μια αρκετά μεγάλη έκταση. Όχι τεράστια, αλλά αρκετά μεγάλη. Πόσο υλικό πρέπει να ρίξει για να είναι ανιχνεύσιμη αυτή η ποσότητα του υλικού... Αυτά τα επιστημονικά όλα. Να πούμε ότι έχουμε ανιχνεύσιμη ουσία, αυτό δεν μπορώ να σα απαντήσω εγώ. Mm -hmm. Αλλά φανταστείτε σε μια τέτοια έκταση που είναι ολόκληρη το ολόκληρο των ελεκανοπαίδιατρική, πόσε ουσίε πρέπει να εξαπολύσουμε στην ατμόσφαιρα για να πούμε ότι είναι ανιχνεύσιμε. Θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά στον κύριο Κατσαρό. Τέλο πάντων, είναι πολλά τα ερωτήματά μα. Νομίζω ότι προκαλέσαμε ίσω περισσότερα ερωτηματικά. Αν κάποιο σήμερα ήλπιζε ότι θα ακούσει αστρική πύλη και θα πάρει απαντήσει στο τι είναι αυτό το φαινόμενο. Να το αφήνουμε ένα μισό παραθυράκι. Έχουμε και τον κύριο Κατσαρό. Όπω το καλυφθεί το κοινό, η κύφη να το τραντήσει το δηλαδή, το το αυτό. Το και στην αρχή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν. Εγώ είχα μπει τα ερωτήματα ω ναι. άπαν, ω Ανδρέα Παναντσόπουλο. Τέλο πάντων, να μην σα κουράσω και με την άποψή μου. Μίλησα αρκετά νομίζω. Υπάρχουν ένα πράγματα κάποια. Μήπω κάνοντας... πρέπει να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Άσχεσαι να ανάσα, μιλήσω κι εγώ λίγο. Έλα ρε, μιλάς και εσύ παράπονο ότι δεν μιλάς. <laughs> λοιπόν, απλά είπαμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν κάποιον να αναρωτιέται και πράγματα τα οποία μπορούν να τον κάνουν να λένε, να πει ας πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα, τι μου λέτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, όντως, πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα, μην μιλάς. <laughs> Και θα είμαστε πάλι πίσω μετά. Αυτά ήθελε να πει, Συνδεζό. Κύριε Κατσαρό, ε, <χαι> Μέκοψε τώρα, τι θε να σου πω. Μέκοψε τώρα, ψυχαία. Δεν χρειάζεται να εργαζόμαστε. Λοιπόν, σε τι τραγούδι θα πάμε τώρα, Γιατί υπάρχει και μία έκπληξη που σου έλεγα, <χαι> αλλά μάλλον θα πάμε σε κάτι συμβατικό, Έτσι. Οκ. θα πάμε σε κάτι συμβατικό. Όχι, δεν είναι συμβατικό. Τραγουδάρα θα βάλω και πάλι. Ωραία. Ελληνικό ροκ, να βάλω. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 10, γύρω στα. 3-4 λεπτά διάλειμμα και θα είμαστε πάλι πίσω με τη συνέντευξη με τον κύριο Κατσαρό. Είσαι ναι, τώρα εδώ, θα τον καλέσουμε στα τηλέφωνα του σταθμού. Είμαστε και έτοιμοι, πάμε για το τραγουδάκι. Ατλαντή, 24 ώρες στα μικρόφωνα. πάλι μαζίς 11 και 11 η ώρα τυχαίο δεν νομίζω. καλά λοιπόν είμαστε εδώ να διαβάσουμε κάποια μηνυματά και περάσουμε στο κύριο κατσαρό ναι να μιλήσουμε με το κοινό μας να. δηλαδή να βγάλουμε λοιπόν την αγώνια του κοινού δηλαδή ρα τους παρέας όταν λατε δεν είσαι κοινό δεν θέλω το τολώ κοινό δεν είναι κοινό Έτσι. είναι Καμία σχέση με κοινό αυτό που έχουμε εδώ Λοιπόν η φίλη μα η Έλενα έχει ποστάρει στο, στον τοίχο της αστρικής πύλης της ραδιαφωνικής αστρικής πύλης τη φωτογραφία που σας λέγαμε νωρίτερα με το εσωτερικό του αεροπλάνου Είναι ακριβώς αυτή η αγαπητή Έλενα που βγήκε η Νάσα και μίλησε για το ότι αποτελεί ένα σκάφος τη πειραματικό για πολύ συγκεκριμένου λόγους αυτό, Αυτή η φωτογραφία κυκλοφορεί εδώ και αρκετά χρόνια ο φίλος μας ο Πάβλος μας λέει τι χιλιάδες εμπλεκόμενοι αφού πετάνε πάνω από το 30.000 πόδια σε διεθνή ένα αέριο χώρο δεν θέλουν την άδεια κανένα και μόνοι τους μπορούν και υπάρχει ένας διάλογος εδώ που έχει αναπτυχθεί με τον φίλο Λευτέρη ο οποίος είναι περισσότερο σκεπτικιστής και αναφέρει όλα αυτά που είπαμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κανονικά θα έπρεπε να είναι εμπλεγμένοι σε όλο αυτό το κόλπο ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος Μέγας μας δίνει ένα link από το YouTube από μια πρόσφατη εκπομπή αφιερωματική που έγινε στο, στο τηλεοπτικό κανάλι Κόντρα. Ωραία. Α, ο Γιώργος Σιγανίδης παραθέτει ένα κείμενο από το προσωπικό του site α, με τίτλο Αεροψεκασμοί και και σκεπτικισμός». Α, η φίλη μας ευκλή Διερη πάλι επανέρχεται... Γενική αλήθεια: Ποιο ξέρει τι είναι τα χημικά ίχνη, η τεχνολογία ω τεχνολογία δεν είναι ούτε θετική ούτε αρνητική, δεν είναι πόλο πηγή για να είναι θετική ή αρνητική. Επομένω, εξαρτάται από τη χρήση που κάνουν οι άνθρωποι. Πολύ σωστό. Πολύ ωραία άποψη. Ε, θα μα πει και ο κύριο Κατσαρό σε λίγο, τον έχουμε ήδη να περιμένει στο τηλέφωνο. Να στείλουμε να και χαιρετίσματα στου φίλου του Ατλαντή και τη εκπομπή και των Game Trails γιατί μπορεί εγώ π.χ. Να έχω μια αποψη, η οποία να λέει ότι, πρέπει παιδιά, τι γίνεται, δεν έχουμε ίσως δώσει πολύ μεγάλη εκτάση σε αυτό το θέμα και δεν έχουμε πολλά στοιχεία στην πραγματικότητα. Mm -hmm. ε, από εκεί πέρα, ένα χαιρετισμός σε Λονδίνο Παρίσι, Σουτγκάρδη. Είναι το κλασικό... Μας ακούει ο Δημητρής Μετυμπένι, πολλά φιλιά και χαιρετισμού Που άλλου Αλουσάμμο, Βόλο, που μας ακούνε τώρα. Ωραία. Θέλει να στείλει εσύ έναν χαιρετισμό. Όχι, δεν θέλω. Προτιμώ να περάσουμε στον κύριο Κατσαρό. Τα λε όλα εσύ για μένα. Ah, okay. και, και στο όμορφο Αίγιο φυσικά. Και έτσι. στο Αίγιο φυσικά. Ναι. Ενδοποιημένο Αίγιο. Έχουμε okay. μεγάλο κοινό Αίγιο. Okay. Τέλο πάντων, ναι, να μην σα κουράσουμε άλλο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μα τον κύριο Κατσαρό, ο οποίος είναι επιστημονικό συνεργάτη του Δημόκρητου και πρώην πρόεδρο Ελληνών Χημικών. Και Κύρι... έχει διαταλέσει και του ΕΦΕΤ. Κύριε Κατσαρέ, καλησπέρα. καλησπέρα ε, χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα να μας διαφωτίσετε για αυτό το πολύ παρεξηγημένο ζήτημα των chemtrails Δεν είναι απαραίτητα βέβαια παρεξηγημένο απλά είναι ένα έτσι δύσκολο, Εναι, δύσκολο θέμα Δύσκολο και παρεξηγημένο, ναι ε, Κύριε Ωραία. Κατσαρέ, θα μπορούσατε να μα πείτε εσείς πώς, πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με αυτό το θέμα και σε τι επίπεδο αυτή τη στιγμή σε τι βαθμό έχει φτάσει έτσι ένα σα με το θέμα των χημικών ξεκίνησα <Το> <Το> από παρατηρήσεις πολλών κατοίκων στη χώρα μας και εδώ στην Αττική αλλά και σε άλλα μέρη, πρώτα ήταν στην Αίγινα, μετά στην Κρήτη και μετά σχεδόν και από άλλα μέρη της Ελλάδος, όπου απλοί κάτοικοι παρακολουθούσαν τον ουρανό και έβλεπαν ότι κάποιες σουρές αεροπλάνων, ενώ εξαφανίζονται μέσα σε μερικά λεπτά, κάποιες άλλες παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά συγχρόνως απλώνοντας τον ουρανό και δημιουργούσαν ένα πέπλο. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ουρές αυτές που άφηναν ορισμένη τύπη αεροπλάνων που ήταν άλλες φορές με διακριτικά, άλλες φορές χωρίς διακριτικά, ήταν διακοπτόμενες κάτι που συνήθω δεν συμβαίνει όταν ένα αεροπλάνο πετάει στον ουρανό, καθώς επίσης και σχήματα που έκαναν στον ουρανό, υπομορφή ζιγζάγ, υπομορφή σχημάτων χ, παράξενά, που απλώνόταν σε όλο τον ουρανό και παρέμειναν για ώρες. Αυτές λοιπόν οι απορίε των πολλών ανθρώπων με έκαναν να ψάξω στο διαδίκτυο, να δω ότι τέτοια φαινόμενα συνέβαιναν και σε άλλες χώρες, κυρίως χώρες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο πάνω από αγροτικές περιοχές αλλά κυρίως επάνω από πόλεις. Έτσι λοιπόν διαπιστώθηκε ότι αυτά τα φαινόμενα που ονομάζονται οι χημικοί αεροψεκασμοί, οι chemtrails, ή χημικές ουρές όπως είπατε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά μας έχει απασχολήσει. Και... Ο αρμόδιος βέβαια για να απαντήσει κάτι τέτοιο, καταρχήν από το διαδίκτυο και από επαφές με πανεπιστήμια κυρίω στην Αμερική, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται, επιβεβαιώνουν και αυτοί με το δικό του τρόπο, πιστεύουν ότι οι χημικές αυτές ουρές περιέχουν σωματίδια του αλουμινίου και του βαρίου, ενδεχόμενα και άλλων βαρέων μετάλλων, με σκοπό να ανακλάται η ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή να μην μπαίνει τόσο μεγάλη ποσότητα ηλιακή ακτινοβολίας στη γη, να μην υπερθερμένεται η, η, η γη και με σκοπό να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να σας ρωτήσω κάτι κυρία Κατσαρέ, όλη αυτή η κατάσταση που μας περιγράψετε αυτή τη στιγμή ε, Δηλαδή, για το ότι όντω, καταρχά, να ξεκινήσουμε από εκεί, όντω γίνονται αεροψεκασμοί, χρησιμοποιούνται προφανώ κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Τα συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη διαδικασία ε, είναι εγκεκριμένη από, από τα κράτη. Δηλαδή, έχει περάσει κάποιο νόμο στα κράτη τα οποία επιτρέπει σε αυτά τα αεροσκάφη να πετούν. Αυτά τα αεροσκάφη ανήκουν, ας πούμε, στον. Τι τύπου αεροσκάφη είναι, από πού απογειώνονται, ποιοι τα πετάνε. Καθώς επίσης να μας πείτε και λίγα πράγματα και για, το... και για τη φύση αυτών των ουσιών. Οι, οι, οι αγωνίες και οι ερωτήσεις πολλών κατοίκων σε πολλές πόλεις και κυρίως σε χώρες του ΝΑΤΟ είναι ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που έχετε, που έχετε και εσείς. Δηλαδή ποιοι είναι, γιατί αυτά τα αεροπλάνα οπωσδήποτε και είναι κάποιο κάψιμο. Αυτό σημαίνει ότι, ότι υπάρχει κάποιο κόστος. Αυτά τα αεροπλάνα προσγειώνονται, και απογιώνονται από κάποια αεροδρόμια Τα οποία όμως ε, από ερωτήσεις και ερωτήσεις που έχουν γίνει και στην Ελληνική Βουλή Από ένα σχηματικά αριθμό, μεγάλο αριθμό βουλευτών και από το ΚΚΕ και από το ΣΥΡΙΖΑ Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το, το Πασόκο όταν ήταν αντιπολίτευση Ο κ. Χορέμης θυμάμαι από την περιοχή τη Γίνανε ρωτήσεις και προς την Υπουργείο Εθνική Άμυνα και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προς το Υπουργείο Γεωργίας. Οι απαντήσει ήταν εντελώς ακαθόριστες και θολές. Κανένας δεν έδινε μια επίσημη απάντηση, μια επίσημη διαβεβαίωση, να πει ότι δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα ή ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα ή θα το διερευνήσουμε. Καμία απάντηση από αυτού του, του είδου δεν δόθηκε. Μάλιστα, πριν από έξι μήνε, περίπου τον περασμένο Αύγουστο, Ιούλιο, επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο τη Βουλή, τον κύριο Καρτάλη, ο, που είναι συνευουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και στον οποίο αναφέραμε το θέμα, μα είπε: Δεν το γνωρίζω. Θα έρθω σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία και θα σου δώσω επίσημη απάντηση. Θα σας δώσω μία απάντηση. Απάντηση δεν έδωσαν. Αλλά όμω. Έχει ξεφύγει πια κύριε Παπαγεωργίου από το επίπεδο ας πούμε της ε, ε, συνωμοσίας ή το επίπεδο του φαντασιώσεως κάποιων, κάποιων ατόμων από το δεδομένο ότι τον Οκτώβρη του 2011 στην αγκόλια της Ιαπωνίας με, με συγχωρήτη του 2010 στην αγκόλια της Ιαπωνίας που έγινε συνέδριο της UNESCO για τη βιοπικιλότητα Εκεί αναφέρθηκε το θέμα των χημικών αεροψεκασμών, εκεί αναφέρθηκε το θέμα με, με τους χημικούς αυτούς αεροψεκασμούς που προσπαθούν να, να επιδράσουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και λήφθη η απόφαση ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους ψεκασμοί πουθενά στον πλανήτη είτε γίνονται είτε πρόκειται να σχεδιαστούν. Να, να σας, σας ρωτήσουμε ναι, κάτι ναι. κύριε Κατσαρέ, γιατί. Να σα κάνουμε και κάποιε ερωτησούλε για να είναι έτσι πιο ζωντανό και ο διάλογο. Αν και έχετε πολλά πράγματα να πείτε. Αν έχει σημαίνει να πρώτα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτά που είπατε κύριε Κατσαρέ, πολύ σύντομη. Μα είπατε προηγουμένω ότι έχετε απευθυνθεί σε βουλευτέ. Μάλλον υπάρχουν επερωτήσει προ βουλευτέ σε κυβερνητικό επίπεδο κτλ. Από ό,τι κατάλαβα, είτε οι απαντήσει του είναι ασαφεί είτε δηλώνουν δεν ξέρουν. Εσεί τώρα πιστεύετε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι όντω δεν ξέρουν τότε μιλάμε για ψεκασμούς οι οποίοι στον ελληνικό αέριο χώρο, οι οποίοι δεν είναι, δεν υπάρχει κάποια εντολή κυβερνητική να γίνονται. Μπορεί να μην προέρχονται και από Έλληνες π.χ. Ναι, αυτό βέβαια είναι παραβλήξη... Ένα σενάριο που δεν είναι π.χ. τα αεροπλάνα της CIA που πήγαγαν διάφορους Πακιστανούς από εδώ και τελευταίων της Αλκάητα. Αυτό ουσιαστικά πρόκειται... Συνδέεται α... κάπως, παρόμοιο είναι. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Αλλά τα ρωτήσω. Αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω ότι ουσιαστικά πρόκειται για παραβίωση εναέριου αερίου χώρου εκτός των άλλων, έτσι δεν είναι. Ακριβώ, ακριβώ. Γιατί μπορεί να προσγειώνονται από ε, αεροδρόμια του ΝΑΤΟ, απογειώνονται να από αεροδρόμια του ΝΑΤΟ που να είναι είτε στη χώρα τη δική μα αλλά και σε γειτονικέ χώρες. Κύριε και, α... Εάν δεχτούμε, αν δεχτούμε τη θεωρία. Αυτή που, ναι, που σας αναφέρω ότι είναι για το φαινόμενο της αντιμετώπισης του θερμοκυπίου, δεδομένου ότι υπάρχουν μελέτες. Ο Έντουαρτ Τέλλερ, ο πατέρας της Ιντροβονοβόμπας, είχε κάνει υπολογισμούς μαζί με τους συνεργάτες τους, είχε προτείνει αυτό και είχε πει ότι αν κατορθώσουμε να περιορίσουμε κατά 1% την ηλιακή ακτινοβολία, την ακτινοβολία δηλαδή που μπαίνει στη γη, τότε για τα επόμενα 50 χρόνια... Δεν θα επηρεαστεί προ το χειρότερο εννοώ το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δηλαδή θα μπορούμε να εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακα χωρί να υπάρχει καμία μεταβολή τη θερμοκρασία. Αυτό λοιπόν έδινε μία απάντηση στο εναγώνιο ερώτημα των Πολιτειών οι οποίε δεν υπέγραψαν το πρωτόκολλο του, του Κιώτο και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να, να περιορίσουν τι εκπομπές διοξίδιου του άνθρακα. Και χαρακτηριστικά ο George Bush είχε πει ότι εγώ. Δεν θέλω να περιορίσω την ευμάρια του αμερικανικού λαού διότι αυτό σημαίνει περιορισμό στη χρήση του πετρελαίου, περιορισμό στις κοινέ μορφές ενέργειας, τα ορυκτά, ορυκτά κάψιμα και κάτι που θέλουν να αποφύγουν και βρίσκουν και ψάχνουν σε αυτόν τον τρόπο για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο 8, μια ολόκληρη δε επιστήμη γεωμηχανική που έχουν γίνει συνέδρια, υπάρχουν επίσημα πρακτικά, έχουν γίνει και στην Αγγλία τα συνέδρια αυτά και στην Καλυφόνα των Ηνωμένων Πολιτειών ακριβώς επιβεβαιώνουν ότι όλα είναι προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή στην κατεύθυνση του περιορισμού του φαινομένου του φιδερμοκυπίου. Κύριε Κατσαρένα, σας κάνω μια ερώτηση ε, με το θέμα των χημικών ουρών και Έχω αναφερθεί δύο τις φορές τουλάχιστον στην εκπομπή... είμαι αρκετά σκεπτικό. Ε, θέλω να μου πείτε την άποψή σα το εξή. βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο έχει μια παγκόσμια διάδοση... οπότε υποτίθεται αεροπλάνα σε όλο τον κόσμο συντονισμένα... εξαπολύουν κάποιες χημικές ουσίες στον ουρανό... που σύμφωνα με τη δικιά σας άποψη... Ε, έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του καιρού... ότι είναι σωματίδια του αλουμινίου ή του βαρίου... Καταέτοιου νομίζω ότι είπατε, και ο σκοπός είναι να ελέγξουμε το κλίμα και να αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, πάρα πολλοί βάζουν άλλες ερμηνείε, όπω ότι είναι έλεγχο του νου, ότι είναι έλεγχο του πληθυσμού, ότι είναι ένα βιολογικό πόλεμο. Ποια είναι η απάντησή σας στο πρόβλημα που θέτω, ότι για ποιο λόγο είναι παγκόσμια διαδεδομένο αυτό το, το chemtrails. Οι υπόλοιπες ερμηνείες, ποια είναι η απόψη σας. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτέ. Δεδομένου δεδομένο ότι αυτά τα πειράματα πρέπει να γίνουν σε παγκόσμια κλίμακα για να δούνε εάν το σύστημα αυτό δουλεύει. Και αν διαπιστώσουν ότι το σύστημα αυτό δουλεύει, τότε θα το εμφανίσουν και θα πούνε να, εμείς δουλέψαμε, έχουμε αποτελέσματα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου χωρίς να βάλουμε περιορισμούς στα, στα κάψιμα και κατά συνέπειαν γίνεται για το καλό τη ανθρωπότητας. Και βέβαια το ερώτημα είναι, και πολύ σωστά το θέτεται, ότι γιατί δεν δημοσιοποιούν αυτή την προσπάθεια, ώστε να βοηθήσει όλη η ερευνητική κοινότητα, και να είναι και εγνώση όλων αυτό που γίνεται διότι αλλιώς εμφανίζονται φαινόμενα σύμωνομοσιολογίας και θεωρίες οι οποίες πραγματικά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να υποστηρίξω αλλά δεν μπορώ και να απορρίψω δημιουργούν όμως μια μεγάλη ανησυχία και πολύ μεγάλη φαντασία βέβαια σε, κάποια, σε κάποιους άλλους. Είναι λοιπόν υπεύθυνες οι κυβερνήσεις να δώσουν μια επίσημη και σαφή απάντηση εάν γίνονται ή δεν γίνονται τέτοιου είδους αεροψεκασμοί. Λοιπόν, κύριε Κατσαρέα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της Κύπρου τώρα. Είχαμε αναφερθεί προηγουμένως σε κάποιες προσπάθειες που γίνονται εκεί στην Κύπρου να εξεταστεί το όλο θέμα λίγο πιο σοβαρά και γνωρίζω ότι έχετε επαφές εκεί στο νησί. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι γίνεται. Είχαμε προσκαλέσει από την, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος της Κύπρου όπου βρίσκονται εκπρόσωποι βουλευτές από όλα τα κόμματα της Κυπριακής Βουλής για να συζητήσουν το θέμα των ΚΕΜΤΡΙΙΛΙΣ, το οποίο είχε προκληθεί από την Επιτροπή, μια Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών. Είχαν λοιπόν καλέσει, εκτός από τους βουλευτές που ήταν μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και τους ανώτατους αξιωματούχους από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη ΔΕΗ, την αντίστοιχη, δηλαδή, την αντίστοιχη υπηρεσία ΙΔΑΤΟΟΥ, την ανώταση του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Εσωτερικών σύν εκπρόσωπο της, ε, ε, της, ε, της Αγγλικής Βάσης ε, στην, ε, στην, ε, στην, ε, στην Κύπρο. Λοιπόν, και όλοι αυτοί πραγματικά συζήτησαν, έδωσαν έκθεση, έκθεση εκεί πέρα και έκανα μία πρόταση να γίνει, να ανυψωθεί ένα αεροπλάνο, να συλλέξει σε φίλτρα την. Αυτά που εκπέμπουν τα αεροπλάνα αυτά κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής πρωτοβουλία και συνεχεί να γίνει ανάλυση και να δώσει μια επίσημη απάντηση εάν γίνονται αεροψεκασμοί ή όχι και αν γίνονται τι είδους περι... σωμα... σωματιδία διαδείχνουν. Έγινε ομόφωνα δεκτό και απομένει να το υλοποιήσουν διότι και η Κύπρος εκτός από την Ελλάδα και η Κύπρος υπέγραψε το πρωτόκολλο αυτό του, του της της Ναγκόλια, την το, το, το, το, το την, την απόφαση αυτή της Ναγκόγια για την <κοκυμ> αναστολή των πειραμάτων με αεροψεκασμού και επομένω απομένουμε και από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει μια επίσημη απάντηση εάν γίνονται ή όχι. Και αυτό είναι ένα πολύ απλό τρόπο. Και ένα τέτοιο πείραμα δεν κοστίζει περισσότερο από 10.000-5.000 ευρώ. Και θα δώσει μια απάντηση σε όλου αυτού που είτε ανησυχούν είτε το φαντάζονται εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Κύριε Κατσαρέ, έχω έτσι. Θα την έλεγα με ερώτηση κρίσεως, δεν ξέρω πότε να την πω. Έστω λοιπόν, ότι λοιπόν, το έλεγα και πριν στην εκπομπή, έστω ότι έχουμε το λεκανοπαίδιο της Αντικής. Νομίζω σύμφωνα με μια πολύ γρήγορη έρευνα που έκανα, η έκταση που έχει το λεκανοπαίδιο της Αντικής είναι 427 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα χωραφάκι. Ε, πόση ποσότητα από αυτά τα υλικά που υποδιθέτω ότι ρίχνουν τα αεροπλάνα πρέπει να εξαπολυθεί στην ατμόσφαιρα, ώστε να είναι ανιχνεύσιμη στην ατμόσφαιρα της Αττικής. Και να μα πει επίση και ο κύριο Κατσαρός ότι από αυτά τα υλικά που θα μας αναφέρει, ποια και γιατί είναι επικίνδυνα για την υγεία μας. Καταρχήν να σα πω ότι αυτά τα αεροπλάνα πετούν σε ένα ύψος των 15 με 20 πόδια. Δηλαδή πετούν σε πολύ μεγάλο ύψος. Επομένως όταν είναι σε ένα ύψος 15 με 20 πόδια... Και, ε, και ελευθερωθούν αυτού του είδους τα σωματίδια από τα καψαέρια των αεροπλάνων, καταλαβαίνετε ότι με τις θερμοκρασίες και τους ανέμους τους, οι οποίοι επικρατούν σε αυτά τα ύψη, αυτά θα διασκορπιστούν σε πολύ μεγάλη έκταση. Μπορώ να σας πω, σε ολόκληρη την Ελλάδα μπορούν να διασκορπιστούν, οπότε και ο εντοπισμό τους στο έδαφο ή στο νερό είναι σχεδόν αδύνατο. Επιπλέον δε, δεν συμβαίνουν αυτές οι πτήσει τόσο συχνά όσο αναφέρατε πάνω από την Αθήνα. Μπορεί μια τέτοια πτήση να είναι μια φορά κάθε 10 μέρες ή κάθε, κάθε, κάθε 7 μέρες ή κάθε 15 μέρες. Διότι εάν γίνονται αυτά τα πειράματα γίνονται σε πλανητικό επίπεδο έτσι ώστε να, α, α, να έχουν κάποιες ενδείξεις ότι το πρόγραμμα δουλεύει ή δεν, ή δεν δουλεύει. Διότι έχουν θέσει οι Ηνωμένες ω ως στόχο μέχρι το, 2011, 20, μέχρι το 2025 να ελέγχουν την ατμόσφαιρα. Και ένας τρόπος του να ελέγξουν την ατμόσφαιρα είναι να ελέγξουν την εισερχόμενη ηλιακή αρτινοβολία. Κύριε Κατσαρέ, επειδή ξέρω ότι έχετε διατελέσει και πρόδοση του ΕΦΕ, σας έχω έτσι μια. θα το ρωτήσω κάπως άμεσα. Ελπίζω να μπορείτε να έχετε μια απάντηση σε αυτό. Υπάρχουν θέματα υγείας από τα chemtrails. Κι αν υπάρχουν θέματα υγείας. Μπορώ να προστατευτούμε κάπως από αυτά. Βέβαια είναι για ένα φαινόμενο που η φύση του για πολλούς είναι άγνωστη. Δηλαδή έχουμε ακούσει πέντε διαφορετικές ερμηνείες. Ε, η άποψή σας ως προς το θέμα της υγείας ε, του κοινού... Της, υγείας, της δημόσιας υγείας, θέλω το θέμα. όσο το αλουμίνιο όσο και το βάριο είναι νευροτοξικά, δηλαδή επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, επιπλέον το, μπορούν να προκαλούν βλάβες στα νεφρά και μπορούν να δίνει ύποπτα και για καρκινογενέσεις, τόσο το αλουμίνιο όσο και το, και το βάριο. Κατά συνέπεια και αυτά όσο καιρό και να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα Παρόλο που κάποια άρθρα αναφέρουν ότι δημιουργείται, εκ, εκ, εκτοξεύονται από τα αεροπλάνα συγχρόνως με ένα πλαστικό από, από πυρίτιο και, και άνθρακα και αυτό τα συγκρατεί στην ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα παρόλο που αυτά κάποια στιγμή θα πέσουν στη γη και επομένω θα επηρεάσουν και την τροφική αλυσίδα και τον υδροφόρο ορίζοντα. Μέχρι τώρα όμω, αυτά τα πειράματα γίνονται σε τόσο μεγάλη έκταση και όχι τόσο συγνά όσο πολλοί μαρτυρούν ότι, ότι παρατηρούν που δεν νομίζω ότι επηρεάζουν την, την τροφική αλυσίδα και, την, και την, τον υδροφόρο ορίζοντα σε βαθμό που να επηρεάζει και την υγεία. Σίγουρα όμως αυτά καθεαυτά αυτά, τα στοιχεία αυτά είναι επικίνδυνα, είναι τοξικά, επηρεάζουν την υγεία και αν συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτούς τα πειράματα σίγουρα θα επηρεάζουν την υγεία. Ωραία. Ε, να κάνουμε και την ερώτηση για το χρώμιο. Αν δεν ξέρω αν μα ακούγεται στην αρχή της εκπομπή, βγάλαμε μια είδηση, η οποία βγήκε τώρα σχετικά πρόσφατα, που έχει να κάνει με το εξασθενές χρώμιο, το οποίο ανηχνεύτηκε και σε προϊόντα εμφυαλωμένου νερού, σε τρει εταιρείε, σε τρει ετικέτε, αλλά και στο πόσιμο νερό ανά την Ελλάδα να μα πείτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό Και αν κρίνετε πέντε. ότι ο κρατικό μηχανισμός είναι όπω διαβάσαμε σε διάφορες ειδήσεις, ανεπαρκής ως προ το θέμα του αξ... εξασθενούς χρωμίου. Καταρχήν θα ήθελα να σα πω ότι το εξασθενές χρώμιο, ιδιαίτερα το εξασθενές χρώμιο, είναι εξαιρετικά τοξικό και είναι κατεξοχήν καρκινογόνο. Και στι Ηνωμένε Πολιτείε <στα> το <στα> όριο. Για το, στην Καλιφόρνια για το εξασθενές χρώμιο είναι 0,02 του, του, του δισεκατομμυριοστού του γραμμαρίου. Μιλάμε δηλαδή για απειροελάχιστες ποσότητες. Σε τέτοια ποσότητα λοιπόν το, το χρώμιο είναι καρκινογόνο και προκαλεί όλες αυτές τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Από τις μετρήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή της Λιβανδιάς, στην περιοχή του Ασοπού κλπ, έχουν βρεθεί πάνω από 20 και πάνω από 50 δισεκατομμυριοστά του γραμμαρίου από εξασθενές Ρώμιο. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η μόλιση έχει προέλθει από τη βιομηχανική δραστηριότητα των βιομηχανιών τη ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ασοπού. Και, ε, και όσον αφορά για τα εμφιαλωμένα νερά έπρεπε ε, οι, οι οικολόγοι πράσινοι που έδωσαν μια συνέντευξη τύπου αφενός με να αναφέρουν ποιες ήταν οι εταιρείε οι οποίες είχαν, ε, τα εμφιαλωμένα νερά είχαν αυξημένες ποσότητες από το εξασθενές Ρώμιο Αφετέρου, δε ο ισχυρισμό τον οποίο διατύπωσαν όταν έστειλε αυτά στο Υπουργείο Υγεία, το Υπουργείο Υγεία έχει άμεση ευθύνη να δημοσιοποιήσει αμέσω τα αποτελέσματα και να αφού πρώτα τα επιβεβαιώσει, τα, ε, να, τα αποτελέσματα τα οποία ή το έγγραφο το οποίο το, ε, οι οικολόγοι οι πράσινοι απέστειλαν προ το, το Υπουργείο Υγεία. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα γιατί πολλοί κόσμος παίρνουν τηλέφωνα, πολλοί κόσμος ρωτάει και δεν επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η βεβαιότητα. Όσον αφορά το σύστημα ελέγχων, δυστυχώς σύστημα ελέγχων σχεδόν δεν υπάρχει. Κύριε Παπαγεωργίου, πιστεύτε με... Ίσως τα θέματα τη επικαιρότητα να απασχολούν μόνο η οικονομική κρίση και πώ θα αντιμετωπιστεί, αλλά και τα θέματα των ελέγχων και της ασφάλειας των τροφίμων είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, διότι δυστυχώ βρίσκονται πολλοί ασυνείδητοι, οι οποίοι προσπα... προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την έλλειψη ελέγχων και σερβίζουν στην αγορά προϊόντα τα οποία είναι και ποιοτικά υποβαθμισμένα και πως σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνε για τη δημόσια υγεία σα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατσαρέ. Ευχαριστούμε τον ευχαριστούμε. κύριο Κατσαρό. Νομίζω ότι πείτε θέση επί του θέματος. Και προσέφερε και κάποια νέα στοιχεία στη ζήτησή μας που θα μπορούσαν να αποδειχθούν πάρα πολύ χρήσιμα για τους ακροαντές μας. Κύριε Κατσαρέ, να σε ευχηθούμε. Καληνύχτα, τον Καληνύχτα, Καληνύχτα κύριε Κατσαρέ. Κύριε Κατσαρέ. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν εδώ την εκπομπή. Έχουμε πολλά θέματα και ακόμα. Έχουμε του συνεργάτε τη εκπομπή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στο Facebook έτσι, το οποίο χρήζει δημοσιότητα. Όχι, δεν γίνεται. Εδώ υπάρχει διάδοση έτσι, των uh, καπιταλίων. Ή αν θες να σχολιάσουμε τη συνέντευξη που έγινε, βέβαια θα μου πει. Τώρα δεν υπάρχει χρόνο. Είπε πάρα πολλά έγινε. πράγματα ο κύριο Κατσαρό. Θα αξιολογήσει <σχυ> ο καθένα από εμά. Υπάρχουν εδώ διάφοροι φίλοι μα, οι οποίοι μας δίνουν βιντεάκι από ντοκιμαντέρ που υπάρχουν σχετικά με τα chemtrails. Οκ, okay, νομίζω λοιπόν, ότι πρέπει να πάμε σε ένα. Ε, πάμε σε τραγούδι, το ah, οποίο ναι, ναι. να πούμε ότι είναι ένα special τραγούδι. Ε, είχαμε βγάλει το soundtrack του παράξεων ταξιδιώτη αποκλειστικά εμεί εδώ κάποια, σε κάποια εκπομπή. Κύκτηται ώρα λοιπόν από ένα μέλο τη κοινότητα του Μεταφυσικού και συντονιστή Λέω. του. Και νέο συντονιστή. Ο είναι ο Θανάσο Αυγίκο, ο οποίο είναι και υπεύθυνο τη W Researching Team, μια ομάδα ghost hunting τη Ελλάδα. Τον έχουμε το καλεσμένο στην εκπομπή. Εξαιρετική δεστηριακή. δράση. Ε, Μα αρέσει πολύ το τράγουδι που έφτιαξε. Είναι ρεσιτεχνικό έτσι, hip hop, ωστόσο. Μας αρέσουν πολύ τέτοιε προσπάθειες, ειδικά από νεαρά παιδιά, Εγώ. με πολύ μέλλον μπροστά του. Το τραγούδι ονομάζεται γιατί όταν φεύγεις θα το ακούσουμε, μη φύγετε εσείς βέβαια. Επιστρέφουμε, Επιστρέφουμε. σε λίγο με τις ρεδεφωνικές στήλε του συνεργάτης εκπομπής, τον Μιλτιαν τον Τζαπογα και τον Κώστα τον Μαυραγάνη. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μια μέρα, σ' αυτή τη σημερινή, θα ξανάρθεις για λίγο, να θυμηθώ την αρχή Να θυμηθώ τα παλιά, να πάω πίσω ξανά, σε μια παλιά γειτονιά Μα εγώ ξέρω το τέλος και κάπου εδώ κλίνω τα μάτια, ξέρω πέφτει σκοτάδι Στα δικά μας μονοπάτια του Κενταύρου, το που κάμισο αρχίζει και με πλήγει Πριν πάρω μια ανάσα, ήδη έχει έχεις φύγει γιατί όταν φεύγεις, δεν ξαναέρχεσαι ποτέ Και προς τα φως τα ονειρά μου να σε πιάσω Γιατί όταν φεύγεις, παίρνεις μαζί σου ένα κομμάτι Που για να το ξαναβρω, πρέπει τόσο να κοπιάσω Γιατί όταν φεύγεις, πάντα έχω τόσες αναμνήσεις Που σαν ανέβουν στο μυαλό, θέλω τόσο, να γυρίσεις, θέλω τόσο να γυρίσεις Έχω μια εικόνα, μια παλιά φωτογραφία από ένα χειμώνα Είχε τραβήξει μια κυρία, έχω ένα στέρι που για εσένα το κρατάω χέρι με χέρι Στο μάγουλο να σε φυλάω έχω ένα δάκρυ Που στην ψυχή μου θα το κρύψω έχω μια αγάπη Που θέλω τόσο να σου δείξω και κάτι ακόμα Που θέλω να θυμάσαι Οι αγγέλοι σε προσέχουν γλυκιά μου όταν κοιμάσαι Πίσω σε κάτι στενά Σε μια προσμένη ματιά Σε μια λέξη χωρίς νόημα σε όλα τα παλιά σε μια θυμμένη ματιά Και στα δικά σου λόγια τα επώδυνα μια κορδέλα στο σιρτάρι, μια τριαντάφυλλο, μια χάρη Μια βόλτα, μια πλατεία, τα δάκρυα και τα αστεία Θυμήσου, ήμασταν παιδιά και ήμουνα μαζί σου Θυμάμαι ένα φθινόπορο που ήμασταν στο μπαλκόνι Σε κρατούσα από το χέρι, να μην νιώθεις πια μόνο Και κοιτάζαμε μαζί του το σεντόνι Του το σεντόνι για σένα, σε θέλω ακόμα πίσω κι αν ακόμα πονάω, θα πονέσω άλλο τόσο για να σε ξανακερδίσω μια πρόσφυση που αρνήθηκε. στο θέατρο σου είχα, ρίξει ένα βλέμμα και ένα βράδυ που άγγελος δίθηκες μα την επόμενη μέρα καταλαβα πως ήταν ψέμα πως ήταν ψέμα Φέμα, Φέμα. Πώς ήταν ψέμα, γιατί όταν φεύγεις δεν ξαναέρθεσαι ποτέ και προσπαθώ στα όνειρά μου να σε πιάσω Γιατί όταν φεύγει, παίρνεις μαζί σου ένα κομμάτι που για να το ξαναβρω Πρέπει τόσο να κοπιάσω, γιατί όταν φεύγει, Πάντα έχω τόσες αναμνήσεις που ξανέρνουν στο μυαλό θέλω τόσο, γυρίζεις, θέλω τόσο να γυρίσεις, θέλω τόσο να γυρίσεις Έχω μια εικόνα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 Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κυπέλιοι και, και πάλι μαζί. Ά, ήταν το τραγούδι του Θανάση Βγήκου, γιατί όταν φεύγει, θα σε μας Στηρίζουμε τι προσπάθειε. Λοιπόν, γιατί μετά όχι. την συνέντευξη του κ. Κατσαρού, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε με τις εξειδικευμένε ραδιοστήλε μας Έχουμε τον φίλο μας τον Κώστατο και συνεργάτη μας Κώστα Μαυραγάνη με την επιστημονική, μάλλον με τη στήλη των επιστημονικών νέων. Είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνος για την κατηγορία της τεχνολογίας, την εφημερίδα Καθημερινή την κατηγορία της επιστήμης. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα. Για να επανέλθουμε, Κώστα Μασακούς. Να, μια χαρά. να του ευχηθούμε και καλή χρονιά του Κώστα, καλή γιατί χρονιά. δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Είναι καλό το 2012 και να είναι ολόκληρο. Σε... Νομίζω είναι μια πολύ Σημένουσα καλή η ευχή του, έτσι. έτσι. Είναι σημαίνουσα. Λοιπόν, Κώστα, μας έχεις κάποιο νέο για τα τρέκια, γελίο τα Star Trekkια. Για να δούμε τι έχει σήμερα. Ο, οι τρέκοι θα το βρουν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έρχεται από το Las Vegas. Και συγκεκριμένα από την Consumer Electronic Show, πρόκειται μια, για μένα από τι μεγαλύτερε εκθέσει του κόσμου τη τεχνολογία. Ε, υποστηρίζεται ο διαγωνισμό αυτό για τον οποίο θα μιλήσω από το X-Price Foundation. Τι είναι το X-Price Foundation, Πρόκειται για ένα ίδρυμα, να το πούμε, οργανισμό, να το πούμε, το οποίο ασχολείται με την απονομή βραβείων. Και γιατί βραβεία μιλάμε, για βραβεία τα οποία απονέμονται σε ανθρώπου και εφευρέτε, αν προτιμάτε. Ε, οι οποίοι ανακαλύπτουν συσκευές, κατασκευάζουν συσκευές, οι οποίες έρχονται από το μέλλον, θα έλεγε κανείς. Ενδεικτικά, ε, ένα βραβείο X-Prize ήταν αυτό το οποίο δόθηκε στους δημιουργούς του SpaceShipOne, της Virgin Galactic, του Richard Branson. Κοινώς. Ο, το X-Priars Foundation υπάρχει και έχει ως σκοπό να υποστηρίζει αυτού οι οποίοι επικυνηγάνε τι τεχνολογίε του μέλλοντος, όπως εμεί τις γνωρίζουμε από την επιστημονική φαντασία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το Tricorder. Τι είναι το Tricorder. Όσοι έχουν δει στα γνωρίζουν ακριβώς τι είναι το Tricorder. Πρόκειται για έναν φορητό αναλυτή των πάντων. Το χρησιμοποιούσαν για να αναλύουν τα υλικά και για να κάνουν διαγνώσεις ιατρικές. Επί της προκειμένης, ο Πίτερ Διαμαντής, πρόεδρος του X-Prize Foundation, φαίνεται πρόθυμος να δώσει 10 εκατομμύρια δολάρια σαν βραβείο σε αυτόν ο οποίος θα καταφέρει να φτιάξει ένα tricorder, το οποίο θα μπορεί να διαγνώσει τουλάχιστον 15 ασθένειες χωρίς να χρησιμοποιούνται μέθοδοι οι οποίες, είναι, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δυσάρεστες, όπως λήψη αίματος, Βελώνε και ούτω καθεξή. Το τραϊκόρτερ θα πρέπει να είναι ασύρματο και ικανό να βρει την ασθένεια, το πρόβλημα υγεία το οποίο έχει ο ασθενή χωρί να μπλέξει παραπέρα, χωρί να μπλέξει μέσα μεγάλε συσκευέ και εκτεταμένε εξετάσει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εξαιρετικά ενδιαφέρονται όλα αυτά νομίζω. Ειδικά για του φίλου του Star Trek. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα. Καληνύχτα, θα τα πούμε σε δύο εβδομάδε, Κώστα. Ελπίζω να σε δούμε και στη Μέτακον μέχρι τότε. Όπω ξέρετε, για να το μην μπερδευτείτε, όσοι μας ακούτε πρώτη φορά, οι συνεργάτε μα λειτουργούν έτσι με, με εναλλαγή, rotation. Κάθε δύο εβδομάδε επαναλαμβάνονται ήδη. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, θα έχουμε τον Γιώργο Τουρφανίδη και τον Γιώργο Αναδαμόπουλο. Τον Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλώ βράδυ. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Ωραία. Και πάλι μαζί εδώ. Τώρα έχουμε την επόμενη στήλη μα με τον Μίλτον Τζαμπόγα. Είναι για το Με εναλλακτικό το... ταξίδι Από τις πιο διαφέρουσες στήλες αυτής της εκπομπής Σίγουρα γιατί αναφέρεται και στην Ελλάδα Δηλαδή σε όλους που θα θέλετε να ξεσκάσετε κάπως Α, Υπάρχει το ταξιδιωτικό project Το οποίο προβάλλει και η κοινότητα του μεταφυσικού Ο παράξενος ταξιδιώτης και η ομάδα πιθέας φυσικά στο διαδίκτυο το, στο www.explorers.gr είναι ταξίδια εναλλακτικά, ακατάλληλα για τουρίστε, όπω είναι χαρακτηριστικά το σλόγγαν του παράξενου ταξιδιώτη, ναι. α, τα οποία σχετίζονται ναι. με μύθου, θρύλου, ναι. παραδόσει τη χώρα μα. Θα έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε το Μίλτο. Θα συνδεθούμε με καλαμάτα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι. Ε, μίλτο, είσαι στον αέρα, νομίζω, έτσι δεν είναι? Θα ακούω χαρά, παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλή χρονιά και σε σένα και και από στη... την Αστρική Πυρή. Και στο Μίλτο. Ε... Θα τα πούμε νομίζω και από κοντά σε πολύ λίγο καιρό, πώς είπε και εσύ. Και ο Μίλτος είναι? θα είναι παρόν στη Μέτακον. Και στο πάρτι που κάνουμε εκείνο το Σάββατο, Σάββατο 28 Ιανουάριου. Εννοείται ότι θα μας τιμήσει και εκεί. Ε, μίλτο, κάτι έχεις να μας πει σήμερα για γέφυρε τη μελωδίας. Έχουμε ένα πάρα πολύ γνωστό κατασκευαστικό πούμε, έργο, ένα, ένα γνωσό κατασκεύασμα ε, τη Ελλάδας, τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Σήμερα θα τα ξεδέψουμε στην ε, Δυτική Ελλάδα, είναι τα μέρη του Άπαν εκεί πέρα, για να δούμε τι, το κολοσιαίο αυτό ανθρώπινο κατασκεύασμα. Έχουμε ξεχάσει λίγο, Ή, ήταν πραγματικά κάτι φοβερό όταν ε, είχε φτιάχτε και είχε δοθεί πούμε, στο κοινό, έτσι, εντυπωσιακό, που συνδέει την Πελοπόννησο με τη στερεά Ελλάδα. Ε, πριν μιλήσουμε για το τι συμβαίνει με τη γέφυρα και για αυτόν λόγο την προτείνουμε ω παράξενο προορισμό στους φίλου και τι φίλε, να πούμε ότι, δύο λόγια έτσι, για αυτή, ότι είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων στον κόσμο. Το μήκο φτάνει τα 2.252 μέτρα, ενώ τα θεμέλιά τη βρίσκονται σε βάθο θαλάσση που αγγίζει μέχρι και τα 65 μέτρα. Επίση είναι τιμημένη από την επιστημονική κοινότητα με νέα στο διεθνή βραβεία. Εκείνο είναι που δεν είναι σχεδόν καθόλου γνωστό. Στο ευρύ κοινό για το υποσύγχρονο αυτό έργο τη χώρα μα είναι η δυνατότητα του να παράγει μελωδίε. Κάτι το οποίο γίνεται όπω είναι εύκολο να φανταστούμε με τη βοήθεια του ανέμου. Τι συγκεκριμένα γίνεται όμω. Λοιπόν, όταν φυσούν δυνατοί οι άνεμοι, τα καλώδια τη γέφυρα πάλονται όπω και η γέφυρα αυτή καθ' αυτή εξαιτία του ότι όλα είναι διαφορετικού μήκου, συντονίζονται σε διαφορετική συχνότητα και άρα παράγουν διαφορετικό ήχο. Το σύνολο όλων αυτών λοιπόν παράγει μια μελωδία, η οποία με να μην το ανθρώπινο αυτή θα ονόμαζε τραγούδι, αλλά που είναι ικανή να μαγεύσει τον ταξιδιώτη που θα έχει την τύχη να τον ακούσει. Αυτά είχα να σας πω για τη γέφυρα βεβαίως όποιος ενδιαφέρεται να ακούσει αυτή τη μελωδία ας περιμένει πρώτα να κλικάνει λίγο καιρός και ας πάει εκεί κοντά στη γέφρα είτε στη μεριά του Ρίου είτε του Αντιρίου Hey. Μίλτο, συγγνώμη που σε διακοπτο Πάρα πολύ ωραία είδηση. Δεν το είχα στα υπόψη αυτό. Να πω την αλήθεια ότι η τραγουδά η γέφυρα του μυρατήριου παράξεν... και τυχαίνει το δικό τη απόκοσμο ήχο, ίσω. Είναι μια παράξενη πτυχή αυτού του αρχιτεκτονικού θαύματο που έγινε εκεί στη Δυτική Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Μίλτο. Να μα πει και, ε, και ε... την άποψή του, θα θέλει, κάτι για κλείσιμο, μην τον κόψουμε. Ε, Ορίστε. Έχει ολοκληρώσει την είδηση με τη γέφυρα ο να... οποίος βρεθεί εκεί και, και θέλει να το ακούσει ας, ε, θα δυσκολευτεί λιγά γιατί πρέπει να περιμένει λίγο μετά τα ξημερώματα όπου θα έχει... δεν θα υπάρχει φασαρία στην περιοχή από αυτοκίνητα κτλ και, και θα πρέπει να υπάρχουν και σχετικά δυνατοί άνεμοι. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο όμως που αξίζει να το δω... αισθανθεί κανείς. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα, τον ευχαριστούμε πολύ το μιλτό να του πούμε και καλό του βράδυ να τα πούμε και σύντομα από κοντά. Καλό βράδυ Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις ε, στήλες Νομίζω ότι με αυτά και με αυτά α, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα την ώρα της εκπομπής ε, ε, Μπορούμε να πάμε σε ένα τραγουδάκι νομίζω τώρα Ναι βέβαια. Θα ξαναγυρίσουμε με το κλείσιμο με την πρότεση για κάποια ταινία και με την ατζέντα α, της εβδομάδας Ωραία Σε λίγο και πάλι μαζί σας Νομίζετε ότι θα παίξω τέτοια, τέτοια... όχι. Αστρική Πύλη και πάλι μαζί σα, έχουμε μπει στα τελευταία 10 λεπτά τη εκπομπή για σήμερα και συνεχίζουμε με την κινηματογραφική μα πρόταση. Η οποία δεν τι είναι έχουμε άλλο... για αυτήν την εβδομάδα, μιλάμε. Λοιπόν, είναι η ταινία Sherlock Holmes, η οποία παίζεται αυτέ τι μέρε στου κινηματογράφου και γνωστό και μη εξαιρεταίο για τι ε, απόπειρε του να εξηχνιάσει εγκλήματα. Uh, σύμφωνα λοιπόν με την uh, περιγραφή τη ταινία, ο Σάρλοκ Χόλμ ήταν ανέκαθεν ο εξυπνότερο άνθρωπο στον χώρο του, μέχρι τώρα όμω. Και αυτό γιατί κυκλοφορεί ελεύθερο ένα νέο δαιμόνιος εγκληματικό εγκέφαλο, ο καθηγητή Μοριάρτη, τον οποίον υποδίδεται ο Τζάρετ Χάρι, ο οποίο εκτό του ότι συναγωνίζεται επάξια τον Χόλμ σε πνευματικό επίπεδο, διαθέτει μια εξαιρετικά σατανική πλευρά και απουσία συνείδησης που του δίνει το πλεονέκτημα εναντί του πασίγνωστου detective είναι μια Μάλιστα. πολύ ευχάριστη ταινία με suspense έτσι εικόνες και σκηνές της εποχής του Sherlock Holmes σας την προτείνουμε να επισκεφτείτε το, τους κινηματογράφους γίνονται και κάποιες προσφόρες τώρα λόγω κρίσης και κάποιες μέρες μέσα στη εβδομάδα καθημερινές υπάρχουν καλύτερες τιμές Α, αυτά από μένα έχω Εσύ, και για... μια πρόταση για μια εκδηλώση να σου πω στις ε, 21 πρώτου Πότε πέφτει αυτό Είναι 21 πρώτου Είναι σε πέντε μέρες Δηλαδή το Σάββατο Ωραία το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται Στο ρητορικό κύκλο Ο οποίος βρίσκεται στην Οδό Ευελπίδων 25 Στο δεύτερο όροφο Για την Αθήνα μιλάμε φυσικά Έχει ομιλία με θέμα διονυσιασμός Η υπερβατική μανία Σαν μέσο ρητορική έκφρασης Και απελευθέρωσης Μιλούν οι αθανασία Πανού Φίβος Μαργαρίτης, Αθηνά Καπνιστή, Αναστάση Χαρακώστας και Μανόλης Πολυχρονίδης. Η ώρα της εκδήλωσης, η ώρα διενέργειας της εκδήλωσης είναι 8 το βράδυ. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 210-84-20-42 και στο www.aritorikoskiklos.gr ε, Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο σε εκδηλώσει μηνά. Ναι, ε, την ίδια ημέρα, στις 21 δηλαδή πάντα Ιανουαρίου, Α, και μάλιστα ακριβώ την ίδια ώρα Οπότε να μεταδύουμε ανταγωνιστικά έτσι και οι, Για όλα τα αγούστα Οι ακροατές επιλέγουν τι ακριβώς θα παρακολουθήσουν Αν και πόσο έχουν χρόνο εκείνη την ώρα <laughs> <laughs> Λοιπόν στο φιλοσοφικό Αθήνα ο Εκατηβόλος Αριστοτέλους 36 πάντα στην Αθήνα Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Αλέξανδρου Ασονίτη Με θέμα ο αυτοπροσδιορισμός ως βάση του ελληνικού πολιτισμού πάρα πολύ ενδιαφέρον και τεράστιο θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να μα απασχολήσει για δύο-τρεις συνεχόμενες εκπομπές εδώ Σε 8 η ώρα επαναλαμβάνουμε στη Φιλοσοφική Αίθουσα Εκατηβόλος Αριστοτέλους 36 Λοιπόν, Μάλιστα. ολοκληρώσαμε και την ατζέντα νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που έτσι ολοκληρώνουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να πούμε ναι δεν το περίμενα σήμερα και μας ξεφύγει και το κεντρικό θέμα αρκετά Δεν ξέρω αν καλύψαμε τις αγωνίες που είχε εδώ η παρέα του Θλαντής Και όσοι καινούργιοι φίλοι προσθέθηκαν σήμερα λόγω του θέματος Επειδή ξέρουμε το θέμα των χημικών ουρών, των chemtrails όπως λέγονται αγγλιστή Είναι ένα θέμα το οποίο είναι από τα το παράδοτα του χώρου τη αναζήτηση Εδώ και πολλά χρόνια μας απασχολεί, είναι ένα θέμα ναυαρχίδια θα λέγαμε Καταθέσαμε τις ανιστάσεις μας Δώσαμε πάρα πολλά στοιχεία Για να ψαχτείτε κι εσείς Βγάλαμε έναν μέρους. άνθρωπο σοβαρό Ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα Βέβαια είναι Πολύ λίγη η φωνή του κύριου Κατσαρού Με την έννοια ότι χρειάζονται και έρευνες Όπως είπε και ο ίδιος Οι οποίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν Από την ελληνική πολιτεία Ώστε να υπάρξει διερεύνηση αυτού του φαινομένου σε να δούμε υπάρχει ανησυχία ή έχουμε να κάνουμε ένα κακό φαινόμενο. Εδώ ο φίλο μα ο Γιώργο Ομαλιαμάνι από τη ΣΑΜΟ, χαιρετίσματα, μα ρωτάει κάτι περισσότερο για τη Μέτακον. Φίλο Γιώργο, δεν ξέρω αν μα άκουγε uh, την προηγούμενη ώρα στην εκπομπή εδώ. Είπαμε κάποια πράγματα για τη Μέτακον. Βέβαια, θα έχουμε ακόμα περισσότερα στην επόμενη εκπομπή. Να, να πούμε αυτό στο φίλο μα, τον Γιώργο, ναι. ότι η επόμενη εκπομπή, στην επόμενη Δευτέρα, θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην κοινότητα του Μεταφυσικού, η οποία βρίσκεται και πίσω από αυτή την προσπάθεια και από τη Μέτακον. Γενικά, είναι μια έτσι, κοινότητα η οποία είναι αρκετά ενεργή, κλείνει 10 χρόνια ζωή, και θα τη κάνουμε ένα αφαίρεμα εδώ από τα, στα πλαίσια τη Αστρική Πύλη. Και από τη στιγμή που και εμεί οι ίδιοι είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι με όλη αυτή τη διαδικτυακή προσπάθεια που ξεκίνησε το ταξίδι τη τον Ιανουάριο του 2002, όπω καταλαβαίνετε, θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή και για μας του ίδιου, πολύ ιδιαίτερο δίωρο. Θα μοιραστούμε σκέψεις έτσι, και απόψεις με ό, όλα τα παιδιά, όλους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια, την προωθούν και τη στηρίζουν. Κάνουμε επίσης θα αναφερθούμε λίγο εκτενέστερα στο ζήτημα της Μέτακων, αυτής της μεγάλης ημερίδα που διοργανώνεται στις 28 Ιανουαρίου. υπάρχει. Ή στο σελίδα www.metacon.gr Το K με C Στην οποία μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα Τα βιογραφικά των ομιλητών Και τους τρόπους που θα έρθετε ναι, Στην εκπομπή θα πούμε και ποιοι είναι οι ομιλητές Θα δώσουμε τυχώς. και περισσότερα στοιχεία για το party, Σας λέμε από τώρα ότι θα φτιάξουμε και event στο facebook Εκεί θα βρείτε και περισσότερες λεπτομέρειες Το μαγαζί είναι στο Gazi The Hive λέγεται θα σα πούμε και από εδώ από την εστρική πολλά περισσότερα Με λίγα λόγια δηλαδή και για να κλείνουμε να πούμε ότι το Σάββατο 28 Ιανουαρίου Ωραία αυτό να κάνουμε μια έτσι ανακεφαλαίωση να. για το Σάββατο Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου ουσιαστικά από τις 10 το πρωί μέχρι πλέον τα ξημερώματα της Κυριακής θα Όποιοι μας ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία τέλο πάντων θα είναι μια ημέρα εναλλακτική αναζήτησης Από το πρωί α, με την Μέτακον από τις 10 μέχρι τις 6 θα σταματήσουμε για ένα διαλεμματάκι και στη συνέχεια λίγο πιο αργά το βράδυ θα βρεθούμε στο bar the hive στο γάζι για να ολοκληρωθεί αυτή η μέρα στον όροφο στον ναι, ναι. για να ολοκληρωθεί αυτή η μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Λοιπόν. Ωραία, νομίζω ότι κλείνουμε Κλείνουμε κάπου εδώ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας ε, Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα εδώ, 10 ώρα το βράδυ, κάθε Δευτέρα μαζί σας Η επόμενη εκπομπή είναι αφιερωμένη στην κοινότητα Μεταβασικού mm -hmm. Αλλά έχουμε εδώ τον Διονύση Κοτσάκη, ο οποίος και εδώ θέλει, θέλει να, να αποτείνει ένα χαιρετισμό να τι επόμενε 6 ώρε δεν θα είμαι εγώ στο μικρόφωνο. Τιμή Σενεκέν θα κάνουν το εξάωρό μου η Μπρίφα Κολφινόπουλο και είμαι σίγουρο ότι θα σα κρατήσουν καταπληκτική και Εγώ θα του ακούω. Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε και στη συνέχεια 12 12-16 εδώ, εδώ στη παρέα του Ατλαντή. Όλο το βράδυ μαζί σα, παιδιά. Δεν σα αφήνω ο Ατλαντή. Λοιπόν... Είναι μια ζεστή αγκαλιά σε όλου του φίλου του. Έτσι. Λοιπόν, να είστε Πολύ καλά. Ωραία. Καλή εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Κλείνουμε ένα, ένα ωραίο τραγουδάκι. Πάμε.